Καλώς πραγματικοί φίλοι, πέμπτη βράδυ σήμερα πέμπτη βράδυ albedo14.com Και είναι η καινούρια ώρα που θα ακούτε πλέον την εκπομπή περί φιλοσοφίας και ελληνική λόσης η οποία είναι η μόνη εκπομπή που έχει αλλάξει 3 μέρες Ήτανε Σάββατο που είπα τωρα βήτω θα ήταν πέμπτη, 7.30 πλέον για το φετινό χειμώνα τουλάχιστον με τον Ελευθερίο Διαμαντάρα ο οποίος σήμερα έχει και ένα Εξερε το καλεσμένο Εγώ τι δέουσε κοινοποιήσει. Αλλά να πείτε και στου φίλου: Ο διαμαντάρα πλέον ήρθε πέμπτη βραδάκι, 7.30 ώρα απόγευμα. Έχουν γίνει άλλε δύο αλλαγέ εξ αυτού του γεγονότο. Η κουμπούνη θα είναι αύριο στι 8.30 στην ώρα που ήταν η εκπομπή, συγκεκριμένη σημερινή. Ε, έχουν μπει δύο καινούριε εκπομπέ το Σάββατο: Μία στι 7-μία 8. Οι, τον 8 είναι με τον κύριο Ντουμανίδη, Το Γιώργο, το γίνεται τον φίλο μα. άλλη θα αρχίσει από το άλλο Σάββατο. Και θα καταφτάσει και ο Γρηγορίου εδώ κατά τις 6.30 ώρα τη Δευτέρα, διότι είχε και θέματα πολύ σοβαρά δικά του και τη Δευτέρα πριν την Τζάνη θα προηγείται στι 6.30 ο Μιχάλης, ο Γρηγορίου. Ως εκ τούτου ακολουθεί η αθλητική εκπομπή του σταθμού στι 10 και αύριο 7 η ώρα ο κύριο Κωνσταντόπουλο ο Χρήστο και στι 8.30 η κυρία Κουμπούνη. Εδώ, αύριο όμω, ξεκινάμε κατευθείαν χωρί καθυστέρηση γιατί έχει ετοιμάσει ωραία θέματα σήμερα. Ο κύριο Διαμαντάρας Σε καλησπέρα, ελευθερή μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, όλου του ακροατέ μα και στα δύο ημισφαίρια τη γη και του δύναμη. Για να μην σβήσει η φλόγα του ελληνισμού μέσα του. Αυτό το κάνουμε εδώ κατά κόρον, τουλάχιστον η παρέα και οι φίλοι που μα ακούν. Φορτίζουμε τι μπαταρίε δίνοντα γνώση και, ψυχολογία. και αυτοπεποίθηση. Ε, μπράβο αυτό. Δεν τώρα... Α, ο Έλληνα, όσο χαμηλά και να τον ρίξουν, πάντοτε θα χτυπήσει σαν τον Αντέο τα πόδια του στη γη, θα πάρει τα μαγνητικά ρευστά του και θα τυναχτεί επάνω. Αυτό το δηλώνουν όλοι οι σύγχρονοι Γερμανοί. Μεγάλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι μα θαυμάζουν, αλλά συνάμα και μα μισούν. Θα ξεκινήσω λίγο με. Όσο θυσιαί με την τρέχουσα καθημερινότητα. Ακριβώ. Παρακαλώ. Θα, θα ξεκινήσω τι να πούμε τώρα για του ανθρώπου, δεκάδε, εκατοντάδε οικογένειε. Δεν ήμουν στρατευθερή. Αν είχαμε πόλεμο και είχε βαρτιστεί ένα μέρο. Για μισή ώρα θα, θα χτυ... σκοτονόταν 16 άτομα. Αποκλείεται. Ε, θα είχαν βγει τα πρωτοσέλιδα δείχνει... και θα λέγανε. Α... Καταστροφές στην αυτά ου, ου, ου, Και το πάνε να το κάνουν ντοκ. Αυτό δείχνει την αδυναμία Από την ίδρυση Του ελληνικού κρατηδίου Έχουμε τον ίσε Ότι κατά λάθο δημιουργήθηκε Και δημιουργήθηκε πριν δημιουργηθεί Χρεοκοπημένο Και υποθηκευμένο. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να ξοφλήσουμε είναι Δηλαδή συνόμοιρα αγόρι Δεν μπορεί να ξοφλήσουμε 200 είναι χρόνια τώρα αλλά κάτσε, Είναι κατά τη <laughs> Της τις τουρκοκρατίας. τουρκοκρατίας και τουνα του... παπαδοκρατίας Ας, όταν λέμε Βυζαντινοκρατία αυτό είναι αυτό το είναι ευγενικά πει. εσύ δεν το πιασει αυτό όταν λέμε βιζάντιο ξέρουμε ότι η πρώτη αυτοκράτορες του πρώτου σεών δεν ήταν Ελλήνες δεν μιλούσαν Ελληνικά δεν γνώριζαν Ελληνικά και καταδίωκαν τον ελληνισμό τον κατέσφαζαν μην πάμε εκεί τώρα. Να μην πάμε εκεί τώρα και φέρουμε τα γεγονότα. Τώρα είναι θλιβερό αυτό που συνέβη Μα είναι δυνατό, να βγαίνει ο υπουργό Υποδομών και να λέει πέρσι ότι εμείς θα ασχοληθούμε με τα, με τα ρέματα λέει και όχι με τις πλατίες. Και η κυρία Δούρο από το 14 όταν ανέλαβε να λέει ότι εγώ πλέον θα τα τελειώσω όλα αυτά και δεν θα ξαναυπάρχουν προβλήματα και τώρα λένε να δούμε αν υπάρχουν ευθύνε. Ευθύνες υπάρχουν και είναι διαχρονικές οι ευθύνες Διότι το κράτηδιο αυτό στηρίχθηκε στη λοβιτούρα, Στην Απάτη, στο Δε Βαργέσαι Αδρεφέ Και όποιος είχε λεφτά να λαδώνει να κάνει και δουλειά του ναι. Όλα αυτά τα βουνά που λυθήκαν ήταν δημόσια κτήματα Το 80% του ελληνικού χώρου ήταν Έχω... καλυμμένο με δάση Έχω μια ένσταση, όχι ότι συμφωνώ Ο Κινομάρσης, ο πολιτικάντης σου λέει, έλα Γιώργο, εντάξει για να με ψηφίσει, φτιάχνω νύχτα το σπίτι. Τα ξέρουμε αυτά, το αμήν είμαστε μεγάλοι. Εγώ τώρα πήγα και αγόρασα ένα κόπεδο και από πιο κάτω περνάει ρέμα. Ναι. Είμαι τόσο μαλάκα να πάω αν τον πάζω, σου ναι. δεν ξέρω, θα ρίξει τα νερά στο σπίτι μου. Δηλαδή. Ναι, όχι, γιατί δεν θα συμβεί σε μένα, αλλά όταν του πει, θα συμβεί στα παιδιά σου ή στα εγγόνια σου. Μα μου. θα συμβεί το ρέμα αφού πάζωσες, δεν θα συμβεί. Και Επίση βγαίνουν τώρα και να... λένε θα αύριο. Η φύση μας εκδικείται Αν... φύση? η φύση, φύση Ανόητοι είμαστε δημιουργήματα της φύσης Και πρέπει να συνταυτιζόμαστε Να συγχρονιζόμαστε ε, Η φύση τιμωρεί όταν την παραβιάζεις Και τη δύο Και όταν πήγαινε να βγάλει την άδεια Και έβλεπε ότι είναι παραρεμάτιον ναι. Λάδωνε τον Και το χρέο και του και έκανε και έναν όροφο παραπάνω και δύο υπόγεια παρακάτω ναι, και όλα ναι, αυτά. Τα ξέρουμε, όπω είναι και στη βούλα. Εδώ όμω, διάβασα στη... σήμερα. Μισό λεπτό, Συνομή, Γιώργο. Μισό λεπτό. Στη μάντρα, το Αυτό... μεγάλο κακό το έχει κάνει η ίδια η Δημοτική Αρχή. Ο Διότι έκανε το τόστα... τη ροή τα... του ρέματος Κάλυψε το ρέμα για να κάνει πάρκινγκ για τα δημοτικά αυτοκίνητα. Ε. Δηλαδή. Πού να το πει αυτό. Γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα αυτό. Ποιο είναι συνεκρι... να υπάρχουν, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι. Τα να πιάσουν. Την πολεοδομία, την προϊσταμένη αρχή, να πιάσουν την περιφέρεια, να πιάσουν τον υπουργό, τον πρωθυπουργό. Πε, ό,τι εγώ. Έμενα Από εκεί ξεκινάει. Εκεί, γιατί εγώ έμενα εκεί, όπω ξέρει, στο μεγάλο πεύκο. Λοιπόν, δεν πνίγηκα. Αλλά δεν έχω να καρέκλα να κάτσω. Τα πήρε όλα. Εγώ πήρα ένα φίλο που είχε εκεί ένα πάρκει σκάφων. Μου λέει όλα τα σκάφη είναι στη θάλασσα μέσα. Τα, τα μπουκώσει. Χθε κοιμήθηκε ο κόσμος με κουβέρτες στα μπαλκόνια γιατί πήγαν οι Ρωμά να κάνουν πιάτσικο. Ναι. Και τους πιάσανε, λέει. Αστυνομία δεν υπάρχει να, πού, να κάνει περιφρούρηση. Πού να πάνε πρώτο κάνει αστυνομία περιφρούρηση. Πέντε αστιφύλακε στη μία πλευρά τη εθνική, στην άλλη, ε, Δεν και... φτάνουν διότι είναι διάσπαρτα τα σπίτια. Ο, δεν, δε είναι είναι σοκ... αυτό, δεν είναι αυτό. Δεν Έχει χαζέψει. Είναι ότι φυλάνε. Του φίλου του εδώ στη Σελήνη. Αυτό στα είναι εξάγεια. άλλη περίπτωση. Τρία λεωφορεία. Οι Ρωμά Μα... πήγαν να εξάγεια. κάνουν πιάτσικο. Όλο το γυφταριό των Βαλκανίων έχει μαζευτεί στην Ελλάδα εδώ στην Αττική. Α ναι, ναι, ναι. πάνε στον Ασπρόπυργο, α πάνε στα... στα πατήσια να δουν τώρα τι γίνεται. Γιατί μπήκανε στον Ασπρόπυργο τότε που σκοτώθηκε το πιδάκι. Μπήκε μέσα άνθρωπο. Στο Μενίδη λέει κάναν σε δύο εβδομάδε 300 συλλήψει από αυτού. Και πού του πάνε. Του πηγαίνουν, παίρνουν τσιχεία, του αφήνουν, φεύγουν. Εδώ βγαίνουν αυτοί που είναι 20 χρόνια σώβια Μόλι θα βάλει το Ρωμά μέσα τώρα Α, για... γιατί έκλεψε 8 κουβέρτε, τώρα είμαστε με τα καλά μα. Είμαστε... Όσον αφορά τον κύριο Καμένο, έχει εξαφανιστεί όλη αυτή η μεγάλη λοβιτούρα που πήγε να σταθεί ναι. και θα πρέπει να περάσει οπωσδήποτε ένα ειδικό δικαστήριο. Διότι λόγο. ζημιώθηκε το ελληνικό κράτο. Όπω λέγεται ένα εξωματικό που δεν ήθελε Α, να απογράψει τον περνάνε στρατοδικείο. Και, στρατοδικείο Α, και... Καλά, ρε, και έχασε το κράτο, θα πουλέγε κάποια βλήματα που έπρεπε να ξεκινήσουν από τα δικά τους βλήματα πρώτα να κάνουν. Εξαιόγη. Έχει 300 βλήματα, 300 γιατί για δεν πουλάνε αυτά. Τα οποία βγαίνουν σε αχρηστία αυτά. Θα τα πουλούσαν 65 εκατομμύρια ευρώ θα έπαιρνε ο στρατός μας από υλικό το οποίο θα αχρηστευτεί και θα πληρώσουμε πολλά για να το καταστρέψουμε. Εδώ γίνεται πλέον πλάτσικό. Εδώ έχουμε πόλεμο μόνοι μα, εδώ μέσα ε, τώρα. Από εδώ ξεκινάει. δεν μπορεί να γίνει. Οι άλλοι φταίνουν. Ποιο θέλει ο άλλο. Άμα, και... άμα ένα ότι εμεί οι δύο τσακωνόμαστε. Μέχρι σήμερα, Γιώργο, όλη αυτή η κατάσταση, ο κύριο Πρωθυπουργό του Μαξίμου, το Λαλίστατο και η κρατική τηλε, τηλεόραση, ναι. η Ερντ.net, όλα αυτά, δεν λένε κουβέντα. Δεν έχουν κάνει μία, δεν βγάλαν μία ανακοίνωση. Διότι αν το ζορίζουν. Θα πέσει η κυβέρνηση Και προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση Γέα yeah, Πυρή μιχθεί το Είναι αυτό που λέει το ρεμπέτηγο Δεν λέ κουβέντα Με αυτό και ντοκουμέντα Πώς το λέει Ναι το ξεχνάω Λοιπόν τι να πούμε τώρα Στείλανε 300 μερίδε το... φαγητό σήμερα ζεστό, Τι όλοι μαζί μπορούμε. Ναι. Ναι, δεν μου λε, άμα ήταν καμιά σαρανταριά μουσουλμάνοι και είχαν και ένα τεμενάκι εκεί γιατί μένανε εκεί, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν οι μουσουλμάνοι Φ... το είπαν και την περασμένη φορά. Φάχανε... Του πηγαίνει το catering ναι. κάθε μέρα, τα πετάνε και τώρα αποφάσισαν να μην του δίνουν Και έτοιμο φαγητό, του δίνουν 400 ευρώ το μήνα για να σιτίζονται. Ναι, και αυτούς, τα λινόπουλα πάνε και ψάχνουν τα σκουπίδια. Σε αυτού τι θα δώσουν τώρα μέχρι να αποκατασταθούν, Που μπαίνει, μπαίνει χειμώνα, Δεν Από το 14 χειμώνας. στον ευρώ που γίνανε ζημιέ, πλημμύρε, Ακόμα δεν τα έχουν πάρει οι άνθρωποι. Τι θα πάρουν, Δεν θα κάνουν οι άνθρωποι τώρα, Μπαίνει χειμώνα. Πέρασε τώρα, τώρα φεύγοντα για να πάει στη Σουηδία ο κύριο πρωθυπουργό μα, Πέρασε το πήγεδε, τώρα το δένει, απόγευμα, ναι. Έριξε μια ματιά, Θα γίνουν όλα, θα τακτοποιηθούν όλα και φεύγουμε. Και αντίο, χαίρετε. Η ΜΚΟ που τρέχανε στη Λέσβο Πού είναι τώρα Οι ΜΚΟ αυτές είναι κομπιναδόρικες όλε. Έλα κάτα... τώρα είσαι, ε, ε, Κατάφεραν έτσι, και είσαι, τα είσαι, λεφτά πολύ. του ΟΗΕ Και της Ευρωπαϊκής Ενώσεω Δεν τα παίρνει το ελληνικό δημόσιο Τα παίρνουν οι ΜΚΟ Και είναι στιμένες από ποιους Από τους πολιτικούς και τους φίλους του. Έλα τώρα Εκεί μα, πάνε τα χρήματα αυτά, τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα να τελειώσουμε και, με αυτά έρχεσαι έρχεσαι εδώ και ότι τώρα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα Μεγάλη, μικρή πολύ ημέρα. μεγάλη ημέρα Α. είναι η παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας καθορισμένη από τον ΟΗΕ και γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες διότι το ελληνικό πνεύμα δημιούργησε και καθιέρωσε τον ορθολογισμό και την φιλοσοφία και έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω έναν πολύ καλό φίλο μου έναν αξιόλογο νέο το Δημήτρη που το επίθετο του είναι φιλοσόφου, φιλοσόφου. Ακριβώ. είναι δίπλα μου ο Δημήτρης ο Φιλοσόφου είναι αξιολογότατος προγραμματιστής και έχει εγκαταλείψει... Κομπιουτεράς δηλαδή. Προγραμματιστής. Α, εντάξει. Προγραμματιστής. Εντάξει ρε παιδί μου. Έχει και... εγκαταλείψει... Κύπριος λέει. Η ναι. ζωή Λότανε. του. Κύπριος. Έλλη... Όχι δεν είναι Κύπριος. Έλληνας εξελίνων ελληνικότατο. ελληνικότατος. Όχι ο ναι. okay, τα βλάπτει αλλά λέμε τώρα. Ακόμα καλύτερος ε, ε, ε, Ακόμα καλύτερα <laughs> <laughs> Έχει εγκαταλείψει την εργασία του Ζει πολύ περιορισμένα Διότι... Και έχει ασχοληθεί Με να φτιάξει έναν άλγοριθμό ναι. Που θα δώσει πολύ μεγάλη δύναμη Στους ερευνητές ναι. Που ασχολούνται με την ελληνική γραμματεία Α, Το τι προσπαθεί Να κάνει ο άνθρωπος αυτός Μόνος του δίχως καμία συμπαράσταση θα θα τον έχω δίπλα μου τώρα, θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά να ακούσουν οι ακροατές μας και αν έχουν και γνωστούς που ασχολούνται με την έρευνα και με το αρχαίο ελληνικό κείμενο ναι. να τους ειδοποιήσουν να έρθουν σε επαφή με τον Αλμπέντο ναι, και εγώ θα να πάρουν πληροφορίες κυρίο. τι ετοιμάζεται να γίνει. Ναι. Θα γίνει κάτι πολύ συνταρακτικό Λίγα λόγια όμω, για να μην αποκαλύπτουμε, θα μα τα πει Θα μα τα πει. Ό,τι έκανε η Μακντόναλ κάτι περίπου προσπαθεί να κάνει και ακόμα ιδιαίτερο ο Δημήτρη, ο φιλοσόφου. Ωραία. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλώ όρισε στην εκπομπή μα. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλου. Δυνατά. δυνατά. ναι. Και ευχαριστώ πολύ τον Α, κύριο Γιαννάκου για την πρόσκληση στην εκπομπή του και τον Γιώργο για την υποδοχή, την υπέροχη. Εγώ είμαι υποχρεωμένο κάθε βράδυ εδώ, αυτά κάνω. Αυτά κάνω κάθε βράδυ. Λοιπόν. Ε, πριν αρχίσει ο Λευτέρης να σε ρωτάει και να πάει και στα θέματα που έχει ετοιμάσει για πε τώρα εσύ με δύο γράμματα γιατί δεν τα Ναι, δεν ναι έχω καρατήσει εδώ και μερικέ σημειώσει περιληπτικά για να μην φάμε χρόνο περίσσεως όχι δεν είναι αυτό γιατί, τι, τι είναι αυτό που φτιάχνεις επέδειγμα. ένα περίγραμμα και με παραδείγματα Ώρα, ε, είναι, ένα περίγραμμα, δύο λέξει. είναι ένα λογισμικό μια διαδικτυακή, διαδικτυακή εφαρμογή θα ανέβει δηλαδή διαδικτυακά και θα είναι προσβάσιμη από ό πλατφόρμες, από, δηλαδή, από υπολογιστές, από ταμπλέτες, από κινητά θα είναι δηλαδή κάτι το οποίο Περίπου θα... πότε θα το έχει. ετοιμπέρι Ελπίζω χρονικά. σε μερικούς μήνες, το αργότερο μέχρι τι αρχέ αρχές του καλοκαιριού αρχές της άνοιξης κοπεύω, αλλά μέχρι αρχέ της καλοκαιριού να αφήσουμε ένα ωρα, περιθώριο ωρα, ωρα. Είναι, Βασίζεται στην ανάλυση περιεχομένου ο οποίο είναι κλάδος στατιστικής ναι. ε, ε, ε, ε, χωρίζεται σε τέσσερα κομμάτια η ανάλυση περιεχομένου, σε κείμενο, εικόνα. Είχο και πολύ μέσα που είναι ο συνδυασμό των τρίων που και εγώ στοχεύω στα κείμενα και συγκριμένα κάνω προσαρμογή στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στο πολιτονικό σύστημα. Ωραία. Όπου χρειαστείς βοήθεια είτε λέγεται εντός αγωικών διαμαντάρας ή κάποιο άλλο από αυτούς που μας ακούνε από παντού είτε από εδώ προβολή ή δεν ξέρω εγώ τι θα μας πεις και τα λοιπά εδώ η οικογένεια είναι διά μας. πολύ. Είμαστε Ευχαριστώ. δίπλα του. Εδώ είναι παιδί μου. Δίπλα του και θα τον στηρίξουμε. Ρωτάνε όχι, το ψευδόνιμο σου να το πω, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είναι ο. Τη δεν ξέρω γιατί. <laughs> ο Κυψελιώτη, ο Ιθαγενή από το τσάτι είναι εδώ, αγαπητοί φίλοι, τώρα. Να πω πριν να μπούμε στα θέματα. Καλησπέρα στην Ουαλία, στο Κέμπριτζ, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Βαλκανία. Έχω και παρέσει εγώ στο Βελιγράδι, Κύπρο. Καλησπέρα ιδιαίτερε, έχω υπηρετήσει εγώ εκεί. Βεβαίω στο λεκανό πεδίο Οπότε, ξεκινά διαματώνα και διαχειρίζω την εκπομπή. Λοιπόν, Δημήτρη, σιγά σιγά, καθαρά, να καταλάβουν οι ακροατέ μας τι είναι αυτό. Μάλλον να πούμε κάτι. Το κλικ που σου έκανε να πα εκεί και να ταλαιπωρήσει. να τα πούμε αυτά. Το κλικ, ποιο ήταν. Το, κλικ. το, κλικ το ήταν, έναυσμα. Το κλικ ήταν η ματαιότητα. Τη σύγχρονη πραγματικότητα, ναι. λόγω του ότι μετά το στρατό πήρα την απόφαση να παραμείνω στην Ελλάδα και να μην φύγω, γιατί ξέρω και καλά αγγλικά, οπότε θα μπορούσα να πάω σε ένα φίλο μου. Και λόγω Αμερική. του αντικειμένου, ναι, ναι. είναι και ο αδερφό μου στη Γερμανία, Έχω, είχα και από εκεί μια επιλογή. Άρα είχε λύσει. Ναι, απλά προτίμησα να παλέψω εδώ και αν να φύγω, να φύγω εγώ επειδή θα το επιλέξω, όχι επειδή θα μα διώξουν λόγω των ε, κοινωνικών. Να είσαι μετανάστη. Όχι ακόμα. Ήταν όνειρό μου, αλλά δεν τα κατάφερα, οπότε πήγαμε σε αυτό. Ωραία, μόνο για αυτό έχει δημόσια σαρατήρια. <laughs> και από μένα το λέω για μαντάρα, για του φίλου Ακολουθεί εδώ. τον, Ελληνικό... τον ιεράκλειο δρόμο. Έτσι. Το δύσκολο. Ακριβώ. Όπω και εγώ, όπω και εσύ, έχω ένα εκατομμύριο λε και κάθομαι εδώ και τραβία σαν το λάστιχο. Γιατί έτσι γουστάρω. Όταν κάνει ό,τι γουστάρει και η δυσκολία είναι πιο χαλαρή. Όχι, να είναι προαγωγικών και ε, παραγωγικών Εννοείται με αυτή την αίσθηση. Γιατί και άλλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν και μα θάβουν. Ε, ναι, ρε παιδί μου, εννοούμε. Εμείς ε, δεν καθόμαστε κι εμεί. Εννοείται ότι ρίχνουμε σπόρο. Ε, ναι, ρε. Να διότι εμεί θα απελευθερωθούμε μόνοι μα. Δεν περιμένουμε ούτε ε, ξανθό ε, γένο, ούτε, ούτε κίτρινο γένος ούτε πράσινο, πράσινο ε, γένο. Ναι, δεν υπάρχουν συμμαχίε, υπάρχουν συμφέροντα. Αυτή είναι μπλε και πράσινη κόκκι των 29 κατασκευαστών που συνιστούν για τα πλυντήρια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, για συνέχισε την κουβέντα σου. Πάμε, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Ωραία, ε, περιληπτικά έχω γράψει κάποια σημεία κλειδιά για να μην μακρηγορήσουμε. Οι δύο βασικές κατηγορίες τη ανάλυση κειμένου με την οποία ασχολούμαι είναι η ποσοτική ανάλυση και η ποιοτική ανάλυση. Ε, χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές οι οποίες είναι στην ουσία θεωρία και προσπα... προσπαθώ εγώ να τις εφαρμόσω προγραμματιστικά. Με τη χρήση του προγραμματισμού την ανάπτυξη δηλαδή λογισμικού εκτελέσιμου από υπολογιστικά συστήματα μπορούμε να μετρήσουμε να συγκρίνουμε και να συνδέσουμε δεδομένα. Συγκεκριμένη περίπτωση γράμματα και λέξεις μεταξύ του ή και πολύπλοκες προτάσεις. Παραδείγουμε το σχάρι. Ωραία. Μπορούμε να με αυτόν τον τρόπο, αναλύοντα πολλά κείμενα τη αρχαία ελληνική γραμματείας ή γενικότερα οτιδήποτε είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε εισβάθω τα κείμενά μα, να στηρίξουμε θέσει και υποθέσει υπέρ τη γλώσσα μα. Και θα δώσω αργότερα κάποια παραδείγματα περί αυτών. Δηλαδή, ο σκοπό όλου αυτού του εγχειρήματο είναι να δημιουργηθούν τα εργαλεία τα κατάλληλα για να μπορέσουν να ισχυροποιήσουμε τι θέσει και τι. Υποθέσει υπέρ τη ελληνική γλώσσα: Την ανωτερότητά τη, τη μοναδικότητά τη και την δυνατότητα να, είναι αναπαρα... να αναπαράγεται και να βγάζει συνεχώ καινούριε λέξει. Σύνθετε οι οποίε ετοιμολογούνται από το πρώτο φθόκο τη ρίζα, από τη ρίζα. ρίζα. ρίζα Ακριβώ. Άρα έχουμε μια ασταμάτη πορεία μπρο και πίσω. Λοιπόν, κοίτα τώρα μια συγκυρία. Όπω συγγνώμη να το ανοίξω. Κοίτα μια συγκυρία τώρα. Αυτό είναι 30 κάτι. Πριν 30 χρόνια. Εμείς είμαστε με τον Γιωργανά και όλα αυτά. Και τώρα έρχεται αυτός από μηδέν ηλικία τότε και λέει αυτά. Το γονιδίωμα ε. ομιλεί. Το γονιδίωμα. Ακριβώ. Ε. Η γενόμη. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω να ανοίξω κάτω, γιατί έχει έρθει ένα φίλο, να... θα μιλάτε ή να βάλω μουσκή. Μίλαμε. Λοιπόν, να μιλάτε χαλαρά. Χαλαρά. Μη εμείς. συμβεί κάτι και πέσει το σύστημα. Δεν πέφτει. <laughs> Δεν λοιπόν, πέφτει. Συνεχίστε για δύο λεπτά. Θέλω. Ε, Δημήτρη να εξειδικεύσουμε τώρα πως θα είναι χρήσιμο αυτό στον κάθε έναν από εμάς πως θα το βοηθήσεις να κατανοήσει, να διεισδύσει και να βρει τις έννοιες των λέξεων που βρίσκονται που τις συναντάμε γιατί τις χρησιμοποιεί ο, ο κάθε συγγραφέας να. τι συχνότητα έχουν ακριβώς, ακριβώς. και τι αποχρώσεις δίνει. Αυτό είναι και ο στόχος να Πάμε δηλαδή στο πρωτότυπο, στο αρχαίο κείμενο, να έχουμε πολλά εργαλεία μπροστά μας έτσι ώστε να έστω παράγραφο-παράγραφο η εντοπίζοντα εντοπίζοντας πρόταση-πρόταση να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Χωρίς να χρειάζεται να ασχολούμαστε με αρχαία με, ε, κείμενα τεραστίων ε, διαστάσεων τα οποία συνήθως έχουν και πάρα πολλέ άγνωστες λέξεις για, το, για τους σημερινού που έχουμε περάσει την ε, πεδία αυτή την ε, super wow. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα είναι το απόλυτο εργαλείο για να δούμε τον κόσμο των ιδεών. Δηλαδή, είναι μια λογική γλώσσα η οποία δομεί τον εγκέφαλό μα, το όργανο μα, το σωματικό, και είναι ικανή με τη λογική και με το νου να μπορέσουμε να κάνουμε αναλύσει αφηρημένων εννοιών. Δηλαδή, τι είναι η φύση, η ψυχή και πολύπλοκε αφηρημένες έννοιε, οι οποίε έχουν γραφτεί οι περισσότερε μόνο στην ελληνική γραμματεία. Με την ποσοτική ανάλυση, μετράμε τα γράμματα και τι λέξει. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και βρίσκουμε το πλήθος τους, υπολογίζουμε το ποσοστό εμφάνισης κάθε λέξη στο σύνολο του κειμένου, άρα μπορούμε να συγκρίνουμε δύο κείμενα ανεξαρτήτου μεγέθους το ένα μετά άλλο, να υπολογίσουμε το ποσοστό τους και να κάνουμε τις ανάλυσεις συνδέσεις σε προτάσει ή σε λέξει. Με βάση το ποσοστό, όχι με βάση το είναι περισσότερε ή λιγότερε. Άρα θα έχουμε πιο σωστή ή σε λέξεις με βάση το ποσοστό, όχι με βάση το αν είναι περισσότερες ή λιγότερες, άρα θα έχουμε πιο σωστή προσέγγιση πάνω σε αυτό» για να βλέπουμε πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν οι αρχαίοι μας συγγραφείς. Ακριβώς, να κάνουμε μελέτες και να δούμε τα κείμενά μας αν, έχουν προιο... αν είναι προϊόντα λογοκλοπής, δηλαδή αν δύο κείμενα ε, συγκρινόμενα έχουν κάποιες μικρές διαφορές, τότε πρέπει να ανασυντήσουν ποιος, ποιο είναι το πρωτότυπο. Μπορούμε να κάνουμε συνδέσει ε, ε, των κειμένων ε, με βάση το, τις λέξεις που... Να συγκρίνουμε δηλαδή δύο κείμενα, να δούμε τις λέξεις που έχουν κοινέ και να πάρουμε εν μέρη τις, τις λέξεις που δεν περιέχονται στο ένα ή στο άλλο κείμενο άρα να μπορέσουμε να έχουμε μια εισβάθος, ε, να δούμε τη διαφορά δηλαδή των δύο κείμενων με λίγα λόγια. Δηλαδή με μαθηματική αναλογία με τον αλγοριθμό θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε την απάτη του ιώσιπου Μια εφαρμογή είναι αυτή ακριβώς Θα μπορέσουμε Ακριβώς ναι με στοιχεία πλέον, Φυσικά, μέτρουμε, όλα τα με στατιστικά μαθηματικά στοιχεία τα οποία είναι η γλώσσα του ορθολογισμού να δούμε ποιοι μας αντέγραψαν, ποιοι μας στρέβλωσαν εκτός από τις γενικές αφηρημένες έννοιες Ακριβώς. που λέμε τώρα και εκτός από ορισμένους μας που ασχολούμεθα πολύ και βλέπουμε την στρεύλωση να μπορέσει και ο απλός ο άνθρωπος διαβάζοντας ένα κείμενο να ξέρει χρησιμοποιώντας το εργαλείο το δικό σου αυτό, το πνευματικό σου εργαλείο να δει ότι εδώ μέσα τα πράγματα δεν πάνε καλά διότι συνέβησαν λαθροχειρίες και αλλοιώσεις. Ακριβώς και μια άλλη αξιοποίηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε με βάση τη γραμματολογική και την λεκτική δυναμική ενός κειμένου ε, να βγάλουμε του λεξάριθμου, αυτό είναι κάτι που το κάνω ήδη. Κάθε λέξη να βγάζουμε το λεξάριθμο των λέξεων και να δούμε όχι μόνο αν ένα αριθμό είναι ίδιο με, με κάποιον άλλον, αλλά να δούμε και ομάδε αριθμών αν έχουν σχέση με μια έννοια γραμματολογική, γλωσσική, λεκτική γενικότερα. Ε, δηλαδή αν ο λεξάριθμο έχει σχέση με, με τι έννοιε του κειμένου και όχι μόνο είναι ένα αριθμό κτλ. Μπορούμε να υπολογίσουμε και τον πειθμενικό τη κάθε λέξη, φυσικά αυτά είναι αυτόματα θα γίνονται. Μετράμε και υπολογίζουμε τα φωνή εντά και το ποσοστό του στη λέξη, άρα Μπορούμε να κάνουμε μελέτες με βάση τους ε, λυρικούς ποιητές, τους επικούς ποιητές και να δούμε ποια είναι η χρήση των φωνηέντων τους ε, στη διαχρονία, αλλά και τι, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η διαφορά ε, τον, ε, ε, της φωνητικότητας, της φωνητικής των κειμένων, μετρώντας τα φωνήεντα για παράδειγμα. Και... Θα κάνεις την έρευνά σου μήπως και τον διαχωρισμό βραχίων και μακρών. Οτιδήποτε μπορεί να ε, γραφτεί στον κώδικα, μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο και να αξιολογηθεί από όλα τα κείμενα, οτιδήποτε. Θα μπορέσουμε έτσι να αναβιώσουμε και την προφορά των λέξεων. Αυτός είναι και... ο στόχος μου, είναι η υπόθεσή μου, δεν ε, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είναι κάτι το οποίο εάν ε, κοιτάξουν πάνω σε αυτό το εργαλείο ε, μουσικοί, ε, γλωσσολόγοι, Φιλολογοι ίσω να μπορούν εκείνοι να δουν. Εγώ φτιάχνω το εργαλείο, δεν είμαι τίποτα από τα παραπάνω. Και εννοείται, λέει εδώ, ότι οι λέξει θα είναι ορθογραφημένε. Σίγουρα. Ε? Γιατί και εγώ είμαι και ένα ορθογράφο. Το έχω, έχω σκοτώσει, και εκτελέσει πιστεύει... πολλέ λέξει, αλλά εντάξει. Ε. Μα η ετοιμολογία των λέξεων βγαίνει από την ορθογραφία. Ακριβώς πρέπει κάποιο να αναλάβει αυτό το έργο, Έτσι. είναι το πιο σημαντικό Είχε από αγαθεί, όλα. Έχω... ξέρω τι θα Σήμερα θα παρουσιάσω εγώ. Στη συνέχεια τη γλώσσα θα παρουσιάσω αυτά τα οποία ψάχνει εσύ Τέλεια. κατά Πυθαγόρα. Τέλεια. Θα ακούσει τώρα πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν δίχω να ξέρω εσύ τι επρόκειτο να πει. Ωραία, πάμε ένα διαλυματάκι κα και συνεχόμεθα. Προσυνενόηση. Σωστό, εδώ είναι όλα ζωντανά. Το έχει πάρει θα πάρει ο κόσμο. Λοιπόν, ακούμε μια εκτέλεση του Σπέντε Λεστέλλε από το Μάριο Φραγκούλη, αγαπητή φίλη. Από τη φίλη δεν είναι η Μέμα είναι η Μάιερ, η του, μουσικά εννοώ, του Μάριο του Φραγκούλη στι συναυλίε. Μάριο Φραγκούλη ήταν αυτό. Λοιπόν, α, η εκπομπή που ακούτε να το μεταφέρετε και στι παρέ, γιατί δεν ενημερώνονται αμέσω όλοι. έχω κάνει πάρα πολλέ Ακολουθεί αθλητική και η κουμπούνη από Σάββατο ήρθε Παρασκευή στην ώρα του Διαμαντάρα Και το σενάριο εδώ ξεκινάει αύριο στις 7 Λοιπόν, μην ξεχάσετε την Κυριακή να ακούσετε άγνωσους επισκέπτες Έχουμε τον καθηγητή Διεθνού δικαίου εδώ, τον κύριο Καραγιάννη, τρία ντάφιλο. Για όσο το ξέρετε χτυπήστε να μπείτε να τον δείτε είναι φίλο εδώ στην Παρέα, ξανά στον Αλμπέντο, και είναι αυτός που ίσως πολύ είχατε διαβάσει ή είχατε ακούσει ε, προετών που είχε κάνει ρόμπα του Σκοπιανού, του διπλωμάτε των ΟΗΕ, διότι από βήματο ΟΗΕ ο, Μιλου, ο Μιλών, πριν ξεκινήσει την κεντρική του ομιλία, λέει, θα σου πω και ένα παράδειγμα. Λέει που θυμηθήκα τώρα, είχε πάει σε ένα ποτάμι, λέει, εκεί στα βορείος τη Μακεδονία, τη τότε Μακεδονία, τη Σαλονίκης δηλαδή. ο ο Αλέξανδρος και άφησε τα ρούχα του και τον οπλισμό του Λέει στο ποτάμι γυμνός να, να κάνει μπάνιο Και μόλις σηκώθηκε να βγει έξω Να σκουπιστεί Ήταν λέει κάτι τη Σκοπιανή εκεί και του τα είχαν κλέψει Και λέει τι είναι αυτά που λέτε εμείς τότε δεν ήμασταν εδώ λέει ε, το τράτο ο, ο, ο, ο διπλωμάτης Ο δικός του Τον εκεί και είπε τι είναι αυτά που λες εμείς δεν ήμασταν τότε εκεί Άρα δεν είμαστε κλεφτόνια. Ε. Μα ο Γκλιγκόραφ το είχε πει. Εμεί εμφανιστήκαμε το 700. 600, ναι, τόσο. Το 700, δεν έχουμε καμία λοιπόν, δουλειά. Ο παπάρα αντί να παγιδεύτηκε στο. Δεν ναι. αλλά παγιδεύτηκε στη χρονολογία. Αφού δεν είστε εκεί. Ε, τώρα τώρα κατεβάσουν τα γάλματα, μαθαίνω. Ο καινούριο ναι, ναι, ναι. το γύρισε το βιολίδι ότι οι προηγούμενοι ήταν ο, παιδιά. Ο, ο τον, ήταν παιδιά των φυγάδων Συμμορήτοπολε... Α, του και Δε θα λέμε εμφύλιο. Λέ... Εδώ λέμε... στον Αλμπέντο δεν λέμε εμφύλιο, λέμε συμμοριτοπόλεμο. Λοιπόν, και τώρα παίζεται ο δεύτερο γύρος ο οποίο τελειώνει ή τον Μάρτιο ή τον Μάιο. Αφού πήγε και έκανε Χαμάμ στον Τραμπ ο όχι τη φορά ή το ξέχασα. Ε, ε, ε, κάνει η επανάσταση τη γραβάτα. Τι παιδί για αυτό, Χάζο, χαρούμενο. Ρε, μου, λοιπόν, επί, τα έργα. επί τα έργα. Μην χαλάμε την εποχή μα με τι ε, μαλακίες αυτών. Πάμε στι δικέ μα. Πάμε Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Λέγε. Λοιπόν, ολοκλήρωσε. Ε, να μα ενημερώσει. Α, να σου πω, να σου πω δύο αντιφατικέ καταθέσει εδώ από το chat. Όπου θέλουν να απαντήσετε και οι δύο. Ε, ο ένα ο φίλος μου λέει ότι. εδώ είναι με το ψευδάνω μου, το ξεχνάω, το έκατσα γιατί έφυγε. Τέλο πάντων, φίλη από το Βόλο σε συγχαίρει για την προσπάθειά σου και πολύ καλά λόγια. Θα το βρω μετά να το πόλο Και ο φίλος μου ο άλλος λέει ότι η, η, η αριθμολογία και αυτά που έχει βάλει μέσα είναι διαβολή και τέτοια και μπερδέματα. Η, Για η μεριά από την οποία εγώ κοιτάω και ο στόχο μου είναι να μελητηθούν οι λεξάριθμοι είναι εάν μετρώντα τι λέξει και οι λέξει οι οποίε έχουν την παρόμοια ετοιμολογία να κοιτάξουμε μετά, δηλαδή σε δεύτερο στάδιο, εάν αυτέ που έχουν ίδια όμοια παρόμοια ετοιμολογία έχουν και παρόμοιο λεξάριθμο. Όχι το αντίθετο. Συνήθω τι τελευταίε δεκαετίε αυτό που γίνεται είναι βρίσκουμε τι άλλε λέξει. Άμα διευκρινίζει, οδηγούν λέει σε πλάνη. Ο Bumble είναι φίλο ο Λοιπόν, ίσω. Να είναι και αυτό πλανημένο, γιατί είναι διαβασμένο το ξέρω, από θέματα αριθμολογία και κέκια που κυκλοφορούνε και ο Φίλο Μαργιρόπουλο έχει γράψει βιβλία κλπ. Για διευκρίνηση εκεί απάνω. Πού πατά ναι, και στο έργο, τι κάνεις. Δεν πατάω στο έργο του κ. Αγιερόπουλου. Ο κ. Αγιερόπουλο πρώτα βάζει του αριθμού και βγάζει ε, κάποιε ε, ισότητε και με βάση δευτερεύοντα τι λέξει. Εγώ κοιτάω, θέλω να δούμε αν από την ετοιμολογία των αρχείων μα ε, συγγραφέων ναι. υπάρχει κατά δεύτερο επίπεδο συσχετισμό λεξάριθμου. Τότε δηλαδή. Πρώτα κοιτάμε την ετοιμολογία και να δούμε αν οι όμοιε λέξει ετοιμολογικά έχουν παρόμοιε με του λεξάριθμου. Δηλαδή συνώνυμε λέξει που τίνουν στο αυτό. Αποτελεσματικόν, εάν έχουν και βάση Ακριβώς. αριθμητική. Ακριβώ, κατά δεύτερο επίπεδο. Κατά δεύτερο επίπεδο. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο, δεν ξέρω γιατί έκανα και ένα διάλειμμα. Όπου για να φέρω έναν φίλο μου από κάτω, ότι τώρα έχω ρωτήσει. Ναι. Δύο, τελευταία, Πα, παραδείγματα. Δύο, δύο τελευταία κλειδιά είναι αυτά που ναι. θέλω να δω και, και έχω τελειώσει εγώ. Ε, ένα το... άλλο φίλο, σου στέλνει τα συγχαρητήρια του. Όχι ότι ο φίλο που διαφωνεί δεν διαφωνεί. Επιτείνει την προσοχή ότι αυτά είναι διαβουλέ και, και, και, και, και ξέρω το σκεπτικό του. Έχει έχουν ε... γίνει πολλέ τραμπέ γι' αυτό. Έχει πάρει τον Αργυρόπουλο με στραβό μάτι, ε... διότι ναι. παρουσιάστηκε απότομα το πράγμα. Και όχι όπω θα έπρεπε. Τέλο πάντων, και όχι μόνο. Φίλο και Βλευτέρη, όλοι αγωνιστέ είναι. Όλοι αγωνιστέ. Λοιπόν, πάμε για λέγε τα δύο παραδείγματα. Δύο τελευταία χαρακτηριστικά αργά, πούμε... αργά να σε πιάνουμε. Θα μπορέσουμε να. Ε, παρατηρήσουμε την διασπορά των γραμμάτων και των λέξεων. Καταγράφοντας το πλήθος των λέξεων και το σημείο στο οποίο βρίσκονται στο εκάστοτο κείμενο ναι. θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ε, εκεί που συγκεντρώνονται κάποιες λέξεις. Άρα θα μπορέσουμε να βρούμε τα σημεία τα οποία γίνονται οι επεξηγήσεις ενιών αφηρημένων Π, πήχη, πήχη. Πα, ή ψυχή. Παραδεί. Παραδείγματο χάρη, η εντελέχεια ή η ψυχή που αναλύεται στο Αριστοτέλη. Μάλιστα. Εμεί δεν ξέρουμε αρχαία θεωρητικά ναι. ή ξέρουμε πολύ λίγα. Είμαστε... Κάποιο δεν ξέρει, ναι. Ωραία. Ε, ξέρουμε όμω τη λέξη. Άρα πατάμε εντελέχεια ή ψυχή και πηγαίνουμε και διαβάζουμε τα σημεία στα οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο, η ψυχη που αναλυεται στο αριστοτελη εμεις εμει δεν ξερουμε αρχαια θεωρητικα επανάληψη τη ναι. λέξη. Άρα εκεί εξηγεί και ο Αριστοτέλης ε, το, το τι ψυχή. Και μετά έχει στείλει που θα σου λέει σε κώδικα ανήκει η ναι, λέξη. Ναι, αυτά θα, τα, θα τα... Ναι. Απλά δεν μα ενδιαφέρουν Δηλαδή ο λεξάνθιμος πάντα θα φαίνεται Είναι χαρακτηριστικό της γλώσσας Εφόσον Μπράβο. τα γράμματα έχουν αριθμούς Είναι χαρακτηριστικό Το Σωστή. συμπεριλαμβάνουμε δεν πρέπει να το ακυρώσουμε Αφού ο συγγραφέας δίνει το βάρος του σε αυτή τη λέξη Σε ορισμένα σημεία Και όχι πρώτα στον αριθμό Αυτά τα σημεία θα πάμε να τα βρούμε Να τα κατανοήσουμε και μετά Εάν συντρέχουν και άλλοι λόγοι Πάμε παρακάτω δευτερεύοντα Σωστό. Και το τελευταίο πράγμα που μπορούμε α, να ναι. κάνουμε είναι να δούμε τι συναναστρεφόμενε λέξει. <κυρίζει> δηλαδή, έχουμε μια κεντρική λέξη την οποία ερευνούμε, που θέλουμε να ψάξουμε, ναι. τι λέξει πριν και μετά σε κάθε πρόταση που υπάρχουν σε όποια και κείμενα έχουμε βάλει. Συναναναστρεφόμενε. Είναι... Έτσι ώστε θα μπορέσουμε να δούμε τη διαχρονία τη εξήγηση μια έννοια στον χρόνο. Πώ περιγράφει την πόλη, την ψυχή, την αρετή ο Πλάτων και πώ ένα μεταγενέστερο 500 χρόνια μετά. Ποιε ναι. λέξει είναι αυτέ πριν α, και μετά, άρα. που ξαναχρησιμοποιήθηκαν υπό Ακριβώς. Εδώ, δίχω να το ξέρει ο Δημήτρη τώρα, διεισδύει μέσα στην γένεση ναι. των λέξεων από τις ελληνικές λέξεις ναι, τι Είναι, είναι ή, τι... η μόνη γλώσσα που, που επειδή είναι νοη... νοητική, διενάει στην διαχρονία. Γεννάει. Οι λέξεις γενάνε και πολλαπλασιάζονται. Σωστό. Και τώρα, αυτό συγκεκριμένα, είχα σήμερα να φέρω με παραδείγματα. Αυτό το θέμα έχει σημασία. Αυτό το θέμα, είδες, είδες, να έχουμε είδες, συνεννοηθεί. Είδες. Λοιπόν. Εγώ είμαι μια χαρά, έχω ολοκληρώσει. Ολοκληρώσει. Εγώ θα σου έχω ανοιχτό μικρόφωνο, ή μάλλον να στο περιορίσω τώρα. Για να θε και να δείξει, να πάρει το λόγο ο Και όποτε θε να μπει, θα μου κάνει σήμα να σου ανοίγω το μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μα στην ελληνική γλώσσα. Και σαν εισαγωγή σημερινή, σα δηλώνω ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία οικοδομήθηκε επάνω σε μαθηματικές δομές δηλαδή σε λογικές δομές διότι είναι γλώσσα όχι συμβατική αλλά στηρίζεται στους ήχου της φύσεως και η φύση δεν ψεύδεται ούτε τιμωρεί ούτε εκδικείται όπως λένε Βεβαίω και τα μαθηματικά είναι ορθός λογισμός Γι' αυτό μαθηματικά και φιλοσοφία ταυτίζονται και ακολουθούν οδούς παραλλήλους. Ελάχιστη γνωρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα έχει και μαθηματική υποδομή και υπόβαθρο. Αυτό είναι που έχει κάνει ο Λευτέρης ο Αργυρόπουλος, ο συνονόματό μου, είναι ο πρώτος που ξεκίνησε με επιθετικό τρόπο και πολύ τον έχουν παρεξηγήσει. Και από Αλλά εκεί έχει... είναι και γνωστός πιο... Και έχει κάνει τιτάνιο έργο Λευτέρης. Εννοείται. Έχει... έχει αφιερώσει τη ζωή του. Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε για το Λευτέρη και Έχεις προτάσει στην Αμερική, στο Πανεπιστημίο... Ε, και ξέρετε, το έναυμά του το ήταν κάποια ψαλμοδία βυζαντινή Πέρασε ναι, και ναι, ναι, άκουσε ναι, ναι. στο πανεπιστήμιο μέσα και εκεί κάθισε και ασχολήθηκε Και είναι ο πρώτος στον πλανήτη, mm. ακόμα ο πρώτος που έχει 560 φορές Με διαφορετικούς τρόπους το... λύσει το Πυθαγόριο θεώρημα Δήμα, ναι. Η δεύτερη είναι μια ομάδα Ιαπώνων και είναι γύρω στις 350-360 φορέ. Ένα ρεκόρ το οποίο παραμένει και είναι και υπέρμανα θρονοδρόμος έχει κάνει σε μια βδομάδα Αλεξανδρούπολη-Αθηνά. Και αθλητής και στο πνεύμα και στο σώμα. Λοιπόν. Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των ενιών των λέξεων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την ελληνική γλώσσα. Η αρχαία ελληνική είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά κάθισαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο με το όνομα Χ ψ. όπως όλες οι υπόλοιπες γλώσσες είναι στίρες, γιατί το ονόμασαν αυτό και όσα χρόνια να περάσουν αυτό θα παραμείνει αυτό δεν θα γεννήσει και θα δούμε παρακάτω πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης με αυτά που προσπαθεί να κάνει ωραία η ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο σιγά σιγά θα το δούμε εκτός από την ενιολογία της που μπορεί και εκφράζει και τις πλέον λεπτές σκέψεις και έννοιες. Η αρχή των πάντων στηρίζεται στο ελληνικό αλφάβητο, το οποίο δεν είναι τυχαία. Και φυσικά δεν το πήραμε από κανέναν αλλά εμείς το χορηγήσαμε και το γράφουν όλοι οι δυτικοί λαοί. Εσύ τώρα ότι την ιστορία, λένε οι Ινδοευρωπαίοι, λένε φήνικες... Καμία λένε ιστορία αυτό. δεν υπάρχει, κανένα εύρημα, κανένα συνδο... αυτό, κανένας Ινδοευρωπαίος, κανένας Αφρικανός δεν προηγήθηκε και όλα αυτά είναι παραμύθια σκόπιμα τα οποία τα δημιούργησαν για να πλήξουν αυτή την μοναδικότητά μας. Πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό αλφάβητο το αρχαϊκότατο είχε 33 γράμματα όσοι και οι σπόνδυλοι του ανθρωπίνου ανθρω... σώματος. Οι πέντε τελευταίοι σπόνδυλοι θεωρούνται κεραία και επικοινωνούν απευθείας με τον εγκέφαλο για να γνωρίζουμε. Ένα από τα πέντε ήταν και το περίφημο γαμάδιο, όπως λες εσύ Γιώργο γιατί τι σου κάνει που το λέω οποία στα λατινικά το αντέγραψαν και έγινε σφαστίκα και οι Ναζί το έκλεψαν το αντέστρεψαν και έκαναν την σφαστίκα εκτός από τον Μέανδρο ποταμό <κοί> το Μέανδρο τον διπλό που έχουν το σύμβολο το δικό μας το γαμάδιον ήταν σύμβολον του Απόλλωνος του Ηλίου, της ηλιοενεργίας που δίνει ζωή και ζέση Μάλιστα. και ύπαρξη ζωή στον πλανήτη μας, τουλάχιστον. Οι Ναζί το έκαναν αντεστραμμένο, όχι σύμβολο της ζωής, αλλά σύμβολο του θανάτου, διότι ήθελαν τον ανατολικό χώρο ναι. και θα το επετύχαναν αυτό, πώς, μόνο με το θάνατο οι πόλεμοι οι δύο οι μεγάλοι έγιναν γι' αυτόν τον λόγο χαθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι και παράλληλα ο ζωτικό χώρος που ήθελαν δεν επετεύχθη αλλά τον πέτυχαν τώρα τα τελευταία 20 χρόνια με το τέταρτο Ράιχ με το οικονομικό πόλεμο που Δε κάνουν πρέπει. και εξαντλούν τα κράτη της Νοτιού Ευρώπης και πλουτίζουν αυτοί και έχουν αύξει, λέει συνεχώς 2% κάθε χρόνο αύξησης στον τεράστιο παραγωγικό του συστό. Οι ξένοι όμως παίρνοντας το κυμαϊκό, το εβοικόν αλφάβητο από τους κυμαίους διατήρησαν το δίγαμα που είναι το, F, το κεφαλαίο F, διατήρησαν το κόπα που είναι το Q και αγνόησαν, δεν μπόρεσαν να πάρουν το σαν που είναι το πι πλαγιαστό. Το πλαγιαστό. Για το σαν πι. Σαν πι. Δεν είναι, πι, είναι σαν σαν πι, σαν πι. Και το στίγμα το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι και οι Βυζαντινοί, μέχρι το 1750, το χρησιμοποιούσαν στη γραφή του. Ο Πιθαγόρα δίδασκε ότι. Η ελληνική γλώσσα έχει τρία επίπεδα και τα είχε καθορίσει ω Σεξίς. Πρώτο, ομιλών, δεύτερο, σημαίνον, το σημαίνο είναι το α, είναι σήμα και το β, το σημαίνομενο. Αυτή είναι η αλληλουχία, η λογική έκφραση της κάθε που Νόηση και λόγο είναι σε απόλυτη αρμονία και έχουν αμφίδρομη σχέση και παλίδρομη σχέση. Έχουμε πει, έχω ξαναπεί ότι όταν οι αισθήσει τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με εικόνε, ο εγκέφαλο τι επεξεργάζεται και θέλει να τι εκφράσει. Τότε ο εγκέφαλο δημιουργεί τα ερεθίσματα και η γλώσσα αποδίδει τις έννοιε αυτέ με νέε λέξει. Πράγμα που δεν γίνεται στου άλλου. Και το τρίτο είναι το διάστημα, δηλαδή ο κραδασμός, ο υποκριβόμενος λεξάριθμος έρχεται σε τρίτη μοίρα, αλλά έχουμε και τον τονάριθμο. Εδώ είναι μία έννοια την οποία δεν χρησιμοποιούμε σήμερα, μόνο οι μουσικοί, οι σπουδασμένοι μουσικοί μπορούν να το καταλάβουν. Διότι κάθε λέξη, Εκτός από τις δονήσεις του αέρος για να γίνει ακουστική όπως πρώτος ο Αριστοτέλης το καθόρισε ότι είναι κύματα αέρος δημιουργεί και νοητικές, νοητικούς παλμούς έξω και παλάς Αθηνά. Η σκεπτομένη Αθηνά είναι η παλάς και όχι από το ανάκτορον, αυτό είναι άλλη από ιστορία. Το από το Πάλωμε. με δύο λάμδα το παλάτι ή παλάτσο προέρχεται από τον Πάλαντα που το 1400 δημιούργησε στον μεσαίο λόφο της Ρώμης, στον μεσαίο από τις εφτά, το ανάκτορο του, το κατάλλημά του και από παλάντιον ονομάστηκε παλάτσιον, παλάτσο, παλάς και από εκεί έχει αυτή την ένγκαια. Γι' αυτό και είπαμε το παλάντιον το παλάτι της Αρκαδίας. Το... Έχει και, και, και, το και, και, και. Παλάντιον της Αρκαδίας η κόμη αυτή η πόλη μικρή, ναι. είναι η γενέτειρα για του Ρωμαίους η γενέτειρά του. Και ήταν Απειλαγμένη από κάθε εισφορά και φόρο. Με, ναι, το κάτι επανάληψη, Ακριβώς για το επανάληψη αυτό. Ακριβώ για το repetition, Matters to the Mest. Η επανάληψη είναι, είναι μη μητέρα της, της μαθήσεως μια ερώτηση, δύο λεπτά για να μην χαθούμε για σαν σε αυτά που έλεγες. Ρωτάει μια φίλη εδώ από Θεσσαλμή και ένας φίλος, συγνώμη. Λέει, θα υπάρχουν μέσα σε αυτό που ετοιμάζει λέξει από αιωλική, διάλεκτο, ιονική και τα λοιπά. Ή θα είναι ε, ελληνική. Εάν ε, κάποιο φιλόλογος μου δώσει μια λίστα με τι λέξει ελική ή οποιασδήποτε άλλη διαλέκτου, θα μπορώ τα να, να κάνω συγκρίσει μέσα. Ναι, αλλιώ δεν έχω. Κάποια... Αλλιώ, θα είναι κλασική ελληνική. Ο, ότι ο θα εισάγει τα κείμενα που έχει ναι, ναι. στην αρχαία ή στην ναι. σύγχρονη ελληνική και ναι. θα γίνουν οι αναλύσει επί τούτου. Άρα αυτό εξαρτάται από το καθένα και από τα κείμενα που θέλει να εισάγει στο σύστημα. Συνόλου θα το εμπλουτισμό. Σιγά σιγά, Ακριβώς. Ακριβώς. Ωρα. Λοιπόν, Κατά τον Πυθαγόρα Τέσσερις ήταν Οι αδελφές επιστήμες Τα μαθηματικά Με τους αριθμούς Η γεωμετρία με τα σχήματα Η μουσική με την αρμονία Και η αστρονομία Όλες αυτές Συναποτελούσαν την φιλοσοφική Υποδομή την Πυθαγόρια Φιλοσοφική Υποδομή. Ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία των ουρανίων σωμάτων. Όποιος έφτανε στην τετάρτη μίση, την οποία αποκαλούσε Θεοφάνια, Ο, τώρα, τους έπαιρνε το βράδυ και τους έκανε περιπάτους ανά την Ήπεθρο και τους μάθαινε να ησυχάζουν νοητικά και ψυχικά για να μπορούν να ακούσουν την αρμονία των σφαιρών. Κατάλαβα. Το κατάλαβα, εντάξει. Τώρα για να το καταλάβουμε και... <κυκλή> και οι ακροατές μας. Με τον Μακαρίτη, τον Ιπποκράτη, τον Δάκογλου είχαμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί σχετικά με αυτόν τον Πυθαγόρα και με την θεωρία Τη αρμονίας των σφαιρών. Ο Ιπποκράτη ο μηχανικός, μηχανικό, καταξιωμένο, μα άφησε χρόνο, 102 ετών πήγε πριν δύο χρόνια. Συνέλαβε το εξή. Σε ένα μεγάλο σχεδιαστήριο του, απεικόνισε το ηλιακό μα σύστημα. Κατά μέγεθο, ακριβές, ναι. και κατά αποστάσει. Πώ, είναι στην πραγματικότητα το πλανητικό, το ηλιακό μας σύστημα με κέντρο τον ήλιο. Και έδωσε και τις σε επάνω. Όλα αυτά τα απεικόνισε. Ναι. Και βρήκε τον Γιάννη τον Ξενάκη, τον, μουσ... το τον αρχιτέκτονα το το τον... που είχε φύγει το 46 47 και ναι, επανήλθε, ναι, ναι. τον μεγάλο αυτό πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής, ηλεκτρονικής μουσικής. Ηλεκτρονικής μουσική μπράβο. Έμεναν ήταν γείτονοι στο Χολαργό και του είπε Γιάννη έχω αυτά τα στοιχεία Μπορείς να μου πεις βάση της αρχής παν σώμα κινούμενων παράγει ήχο Μπορείς να μου πεις τι γίνεται εδώ Και ο Ξενάκης του είπε αφού το μελέτησε μία εβδομάδα λέει είναι εύκολο ναι. Θα σου δώσω αφού έχω ταχύτητες, έχω περιστροφές Έχω όγκους, έχω αποστάσεις, έχω μεγέθη θα σου δώσω ακριβώς τι ήχους βγάζουν Σωστό. Και έφυγαλε μία μουσική αρμονία των σφαιρών ναι, ναι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα λιδωρήθηκε <σχελίδι> Έλα τώρα ε, Είσαι δηλαδή ναι Κάνεις ρεπετησιόν τώρα Αντί εσύ. να πέσουν επάνω <κυλίδι> Να δουνε <κυλίδι> τι κάνει αυτός ο άνθρωπος Τι μπόρεσε και έφτιαξε Είσαι καλά τώρα Αυτό ο Γιώργο Το έμαθε η Σοβιετική Ακαδημία των Επιστημών <κυλίδι> Και τον κάλεσαν, πήγε εκεί και έδωσε την μουσική του. Την ανέλησαν και είπαν ότι πράγματι με τους τελευταίους υπολογιστάς της εποχής εγκαίνης αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει. Και τι διαπίστωσαν, ότι... ότι αυτή η μουσική επενεργεί στην υπόφυση του ανθρώπου. Τα... Τι άλλο διαπίστωσαν οι Σοβιετικοί, ότι αυτό όταν το δίνεις σε ανθρώπους από 14 μέχρι 16-17 ετών σε αθλητές... Και το ακούν κάθε βράδυ ένα τέταρτο πριν τον ύπνο, ναι. αυξάνει το ύψος του αθλητή. Έλα τώρα μόνο. Ακριβώς. Θα άκουγε αυτή τη μουσική τη συγκεκριμένη... Ακριβώς πριν τον ύπνο του, ναι. επενεργεί η υπόφυση, τίθεται σε λιτουργία και εκρίνουν οι αδένες υλικό... Και παίρνει, μεγαλώνουν τα κόκκαλα διότι είναι στην ανάπτυξη επάνω. Ναι, στην εφηβεία. Άμα το δώσει εσύ. Δεν και 10 ώρε την ημέρα να Όχι, το να πεις, έχω κλείσει. <laughs> δεν ενεργοποιούνται οι αδέλνε. Όχι, τελείωσες. λέμε στην ε... ναι. εφηβεία. Εγώ έχω περάσει στην εφηβεία, ρε μου. Εντάξει. Ε. Λοιπόν. Αυτό το έδωσα και σε κάποιον εδώ, αθλητή. Ο οποίο ήταν τερματοφύλακα, Κοντούλης λίγο. Ναι. Ένα 85 και δεν τον έπαιρνε. Ναι. Δεν το θέλανε, τώρα θέλουν. Ψιλού. Και του λέω τι έγινε, είχε Α, τελειώσει ε, εκεί. Η Ρένα, από... Ρένα θύμησε. Α, Αθήνα, νομίζω είναι. Ναι. Λέει η φίλη μα, σε εμά κάνει τίποτα γιατί αυτή είναι κοντή. Το έχει δηλώσει δηλαδή. Ναι, ναι αλλά δεν είσαι στην εφηβία Άμα είσαι στην εφηβεία είσαι 15. Άμα είστε 15, Α... έχει δικαίωμα, τώρα που είναι 15, να αλλάξει και φίλο αυτή. Ε. Βεβαίω. Εντάξει, την καλύπτει ο νόμος. Η κυρία Ρένα θέλει άλλη αγωγή. Τι αγωγή θέλει. Δεν θέλει υπνοπεδία. παιδεία. <ΣΤΟ> θέλει άλλη αγωγή. Α, μεσολόγηνε <ΣΣ> να μου λένε. Κάνει ύπνο παιδεία, και κανένα χέλι εκεί από το ετωλικό εκεί από τη λίμνη. Και άμα έρθει στην <ΣΣ> Αθήνα, πα το σε μερικά και φέρτα προ τα κάτω. Τα έτσι που να τα χτυπάμε. Κάτσε να πω ένα διάλειμμα, Αλεύθερη. Ένα διάλειμμα. Λιγάκι ραδιόφωνο κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, εδώ. Και θα ακούσουμε και άλλα περίεργα σήμερα. Και έρχεται εδώ και μα τριγκάρει ο. Ο διαμαντάρα. Λοιπόν, κάθε πέμπτη βράδυ 7.30 να το μεταφέρετε κι εσεί. Ο διαμαντάρα από παρασεβή και στη θέση του πήγε η κουμπούνη. <σομίως> Λοιπόν, αλμπέτο14.com περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση πλέον. Κάθε Πέμπτη στι 7.30 εδώ είναι ο Λευθέρη ο Διαμαντάρα, αγαπητό όλων. Χαιρετίζω και το Αίγυο, όπου μα ακούνε. Εκεί η παρέα μας το Μεσολόγγι βέβαια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη. Για κάτσα, Πρέπει να τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να τα λέμε, γιατί άμα δεν έχουμε ακροματικότητα. Θα μιλάμε μόνοι μας Λοιπόν Μια χαρά, μια χαρά. Κύπρο καλησπέρα στενώ πάλι Λοιπόν Ελευθέρη συνέχισε Αυτή η ιδιότητα της ελληνικής γλώσσας Με την μαθηματική υποδομή Την κάνει έχουμε πει μοναδική Για τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ναι. Της Πέμπτη Γενέα. Ναι. Γι' αυτό φροντίζουν και οι μεγάλες εταιρείες Τα, στελέχη τους, να τους τα υψηλά στελέχη να του μαθαίνουν ελληνικά Ωραίος Όσον αφορά. Επανέρχομαι για να συνδέσω και τα λεχθέντα από τον Δημήτρη με το έργο του οποίο κάνει. Να πω και εγώ καλησπέρα ξέχασα τον Άλεξ και θα με βρει. Τις καλησπέρε μου. Λοιπόν, Έχουμε τη λέξη Θέσεις, Θέσει. Με Ι. Αυτή τι γίνεται τώρα. Σύνθεση, επίθεση, κατάθεση, υπόθεση, έκθεση, πρόσθεση, πρόθεση, ανάθεση, διάθεση, αντίθεση. Και, και, και. Όλες αυτές έχουν σαν κορμό τη λέξη θέση. Ναι, αλλά στα αγγλικά αυτές οι λέξεις μεταφράζονται εντελώς διαφορετικά μία από την άλλη. Ναι, ναι, ναι καθεμία έχει άλλο. Να, ποιος είναι ο πλούτος. Και έρχεται τώρα η κυρία Τζιροπούλου, η Άννα, και λέει ότι ο Όμηρος χρησιμοποιεί 6,5 εκατομμύρια λέξεις, που είναι πρωτογενείς λέξεις στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα και Ενικού αριθμού τις οποίες λέει αν τις πολλαπλασιάσουμε επί 72 που είναι οι κλήσει, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος όμως δεν είναι και ο τελικός και ερχόμαστε τώρα εάν συγκρίνουμε τώρα την αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις από τις οποίες έρχεται το Πανεπιστήμιο της Ζουαλίας και λέει το 80% των αγγλικών λέξεων έχουν ρίζες ελληνικές ναι, ναι, όχι μόνο. μπορεί να φαίνονται ότι είναι λατινογενής προέλευση ελληνική Έτσι. είναι δάνεια από την λατινική ναι, ναι, ναι. που είναι ναι, δάνεια ναι, από είναι ναι, την ελληνική. ελληνική και ερχόμαστε εμείς οι έξυπνοι και χρησιμοποιούμε τώρα αυτές τις λέξεις δάνειων εκδανιού Σαν αντιδάνειο εμεί για να κάνουμε του Ευρωπαίου και του Μορφωμένου. Ναι, για του ξενομανίε, βέβαια. η μαλακία που είπα το τον τελευταίο. πηγή τη νοητική τη ελληνική γλώσσα και πηγαίνουμε να πιούμε ναι. τα απόνερα τώρα των άλλων. Ο νεοπλουτισμός των τελευταίων 35 ετών που έκανε το στρώμα Στρωματέξ ή όχι... τη μαλακία Μαλακιτέξ έχει αυτή την κατάσταση. Αυτό το έκαναν οι όλοι. μαυροκορδάτικοι κολέτιδε όταν ήρθανε που υποχρέωσαν ναι, ναι. τον κόσμο να αντιθεί στα Φράνγικα. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελαν να φέραμε και τον Όθωνα, μετά και τον Γεώργιο, αντιβασιλείς, όλοι βαβαροί, εδώ αξιωματικοί. Ναι, όλοι Και ήθελαν και οι Αθηναίοι υγιενείς να μπουν στα σαλόνια τα ευρωπαϊκά. Ε, ναι, ναι, ναι. Και εκεί έγινε η μεγάλη ηρεμούλα. Δύο ε, ναι. δάνεια πήραμε και ένα όθωνα, Όθωνας το πήρε το δάνειο και το κράτησε όλο για να πληρώσει του βαβαρού. Και ακόμα το πληρώνουμε. Αυτό δεν το την ξέρει ατα... ο κόσμος Την κοινατάκα που λέει έχει γίνει τη γούνα μου, Μανίκη. Την ξέρει. Την ξέρει, όντω. Όντω. Την ξέρει. Ναι, ναι. Να την πούμε γιατί Να... κολλάει ακριβώ. Να την πει, πέσει. Λοιπόν, <laughs> ε, στου νεόπλου του αιώνα του περασμένου, λοιπόν, του καλούσαν στο παλάτι, όπω εδώ. Το πράπερασμένο. Ναι. ναι. Ναι, μπράβο. Του 19ου. Ναι. Του καλούσαν στο παλάτι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και όποιο δεν ήταν σωστά ενδεδειμένο δεν έμπαινε μέσα. Πώ λένε τώρα βραδινό ένδυμα. Ναι. Λοιπόν, και έχει πάει ο Σούτσο. Ο Σούτσο. Ναι. Με ένα αντίστοιχο νορμάλ και του λένε Δε, δεν γίνεται. Περάστε έξω. Πρέπει να είστε αμυγό κατά τα Ιωθώτα. Ναι. Πάει λοιπόν σπίτι, φοράει μια γούνα που είχε και πάει. Ο... Περάστε το. κάθε στο τραπέζι και όλα τα καλά και τα εδέσματα κλπ και άρχισε να πασαλίβει τι πάστε λοιπά Το μα νίκη από τη γούνα. Και του λένε: Μα τι κάνετε, λέει η κυρία Σούτσε. Λέει: Αφού μπήκα λόγω τη γούνα, δεν μπήκα λόγω ότι είμαι εγώ, και ταζω τη γούνα μου. Μια παρένθεση. Είναι αυτό που σου μιλάνε σήμερα. Μα έχει ανάλογο αυτοκίνητο κυβικά. Ρετυρέκια λέει: Αλλιώ δεν σου μιλάνε. Αυτή η μαλακή αφαγετούσε του Έλληνε, και είμαι υπέρ τη κρίση. Ναι, διότι όταν ο Μωάμεθ κατέλησε την Κωνσταντινούπολη και ζήτησε κάποιον εκπρόσωπο, δεν υπήρχε, πήγε ο Γενάδιο ναι. και του ζήτησε, είπαμε, να απαλλαγούν τα μοναστηριακά και τα υπόλοιπα. Από τον Έμφια τη εποχή. και παράλληλα να μπορεί να φέρει λευκών ύπων. Ήθελε ναι. μερσεντέ τη εποχή. αμάρο ναι, άλογο, θα Απαγορευόταν και... ναι. ναι. να υπέβουν να και μουλάρια α... και γαϊδούρια ναι, Λευκό, λευκό, υπο. λευκό υπο. Ναι. Παιδιά, ο Έφια είναι από την εποχή του Μωάμεθ. Λοιπόν, για δείτε πώ τον αυτόν τον λένε Μωάμεθ που είναι δίκαιο. Ναι, να αλλά πάνω. ήταν δίκαιο. Έπαιρναν Μουάμεθ... 10% μόνο από την παραγωγή που δούλευε. Μόνο 10% δηλαδή. Δέκα και 100... ο Μωάμεθ ήταν πιο δίκαιο από αυτού. Ασφαλώ. Αυτοί παίρνουν 29. Τι 29? 75 στο σύνολο. Παίρνουν από την κατανάλωση 24. Σου παίρνουν φόρο ιδιοκτησίας σου παίρνουν φόρο εισοδήματο, σου παίρνουν εισφορέ. Σου για Λοιπόν, Τι... άρα ούτε Μωάμεθ δεν μπορεί να τον λέμε αυτόν. Όχι. <laughs> ε? Όχι, δεν μπορούμε. Πώ το φέρε έτσι τώρα, ε, 10%? Εινά, δινα... Δινα... Δινα... Α, α, ο φόρο τη δεκάτη που λέγανε. Είναι. Μπράβο, σωστό. Ο τώρα το... είναι ο φόρο <χει> τη 25η. Έκανε 100 οκάδε και έδινε τι 10 στον Τούρκο. Του έκανε... μένανε και 90. Του έμενανε 90, αλλά έκανε 300 και έλεγε 100. Ναι. Αλλά ο δεσπότη τη περιοχή Πήγαν και του έλεγε ρε. Αφού έκανε 300. Έκανε 400. 40% τα 100 σε μένα στο Δεσπότη άλλη φορά θα σας πω γιατί έγινε η θρησκευτική μεταρρύθμιση και επανάσταση του Λουθύρου αυτό θα... πρέπει να το πεις θα το πούμε τι τους ανάγκασε και έκαναν και από πού ξεκίνησαν πάλι από μας ξεκίνησαν εφού εμείς το παίζουμε μόνο Δεν οι άλλοι κάτω και κοιτάνε λοιπόν α, από το ιερατείο έγινε αυτό ε. τώρα το 40%. Ε. για αυτό δεν αντιδρά τώρα ο Τζερόνιμου ε Δεν απαντάει. No comment. Ελληνικά θα απαντήσω. No comment. <συσίλου> του, του, το έχω διαβάσει στη Θεογενία του Ισόδου. <συσίλου> no comment. <συσίλου> το ρωτάνε κάτι και λέει no comment. Ha, ha, ha. Απ' τη Βυζαντινή εποχή λίγο πώ πρέπει να αρα... <συσίλου> το Άρα, εάν πάρουμε αυτέ τι λέξει που σα είπα τα εκατομμύρια, ο Όμηρο για να φτάσει στον κολοφόνα τη ελληνική γλώσσα, πόσα χρόνια προπήρξε η γλώσσα αυτή για να διαμορφωθεί. Ναι. Και σε είπα άλλη μια φορά ρωτώντας τον Κωνσταντίνο τον Δεσποτόπουλο Τον πρόεδρο της Ακαδημίας Τι λες εσύ Κωστάκη έτσι επιλέξει έγινε Πόσο ετών Είναι η υπολογίζεις γλώσσα. την ελληνική γλώσσα Αφού εσείς κάνετε το λεξικό της ελληνικής γλώσσης έτσι. Που το θέσπισε ο Πάγκαλος το 1926 Και προτοπροχώρουνε σιγά σιγά και είπα αυτό είναι εκατοντάδε χιλιάδων ετών. Δεν γίνεται ούτε σε πέντε ούτε σε δέκα χιλιάδε χρόνια. Ο Τάκη, ο παπά ο φίλο σου, έχει κάνει στη μαθηματική. Το λέω τώρα, απευπιστώτω, γιατί είσαι στο κομμάτι αυτό. ήμουν παρόν δηλαδή στη μαθηματική εταιρεία Θηνών. Με το Σπανδάγο. Εδώ, ναι, εδώ. Από ένα σημείο. Ότι δεν αρκεί η παρουσία του ανθρώπου στη γη να μιλάει αυτή τη γλώσσα. Είναι δωτή πληροφορία, απόξω. Αλλά το κλείνω να μην το. Θε κάτι να πει, Ναι, να προσθέσω ότι ο λόγο ενασχόλησή μου και με πάνω σε αυτό είναι λόγω του ότι η γλώσσα έχει απίστευτη δυναμικότητα. Δηλαδή, η γλώσσα δεν δογματίζεται. Οπα, δεν οπα. μπορεί να θεωρηθεί δολολατρική ή να μπει, κάτω από, ε, να μπει πέρα. Είναι ανώτεροι όλων και είναι γεννήτωρη όλων των δυτικών γλωσσών. Άρα, ναι. είναι ένα πεδίο το οποίο μπορούμε να εξάγουμε ε, γνώσει. Γι' αυτό και οι βάρβαροι ε, παράγουν ολόκληρε. Εποχές, βιομηχανική επανάσταση αναγέννηση και εμεί καθόμαστε με το χέρι και ζητάμε δανεικά. Ε, πάνω στα δικά μας κείμενα παράγουν, παράγουν εποχές. Παλαμιακή, πεωπαλληδρόμηση. Ρωτάει ένας φίλος ε, Διαμαντάρα, μισό λεπτό, μια φιλή ημέρη πες μας για την περιοχή σου σε ποιον μαθήτευσε ο Μωάμεθ Έλληνας ήτανε. Η μητέρα του Ελλήνιου Ναι. Μέχρι. Πάμε. Καλυσπέρας. Τώρα ότι είχε πάρει κάποια μαθήματα από τον Ιωβενάλιο που ήταν ο Πυθαγόριος και αυτός και ήταν, είναι η μεγάλη ιστορία, τώρα θα φύγουμε αλλού. Ναι, ναι, και να πούμε ότι επί θεωμανικής αυτοκρατορία τα παιδιά τα πλούσια και τα ξέρω εγώ τι, είχαν Έλληνες διδασκάλους. Μα δεν απειγόρεσαν την παιδεία, λειτουργούσαν όλες οι σχολές, ναι, ναι, ναι. ξέρουμε, η Ευαγγελική ναι, ναι. Η σχολή, η... Νεοπλατονικέ σχολέ, το πανσπούδαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Λειτουργούσαν οι σχολέ. Σε ορισμένα δίκιο... χωριά, μισό λεπτό να Α, τα θέσουμε, συγνώμη. δεν ήταν υποδιωγμονη παιδεία. Σε ορισμένε αγροτικέ περιοχέ που δεν υπήρχαν σχολεία, βεβαίω εκεί αναλάμβανε ο παπά τη περιοχή, ο που δούλευε τη γη και ήταν ναι, ναι, ναι. και αυτός Με αυτούς είμαστε μαζί τους. να μάθει τα παιδάκια να διαβάζουν για να μπορούν να καταλαβαίνουν λίγο και να το βοηθάνε μέσα στην εκκλησία ναι, ναι. και μάθαιναν τα γράμματα μέσα από, το, από την Πεντάιχο και από την Βίβλο η κυρία Μαυροπούλου που είναι, ήταν μαθήτρια της κυρίας Τζάνης που έχετε τις δευτερε, ναι. έχει βγάλει μια ωραία εκπομπή στο Μπαλέκθον η οποία είναι η μόνη που έχω παρατηρήσει εγώ και έχει αναλύσεις από τομογραφίες εγκεφαλικές στις οποίες είναι εμφανής η, ο, ο εγκέφαλος ανθρώπινος πως... Ε, ε, ε, ε, ε, όχι όχι, πως ερεθίζεται και πως ναι. ενεργοποιείται κατά την προφορά και κατά το άκουσμα της ελληνικής γλώσσας είναι ο μόνος δονύτε. όλες οι υπόλοιπες γλώσσες ε, εν μέρη ενεργοποιούν και ερεθίζουν τον εγκέφαλο ο ο η ελληνική τα πάντα το για αυτό του. βγάλανε τον νη για να μην υπάρχει δόνηση και το σίγμα ακριβώς στις, στις ελληνικέ λέξεις είχαν κατανοήσει οι πυθαγόροι ναι. ότι υπάρχει το κρύπτον και το σημαίνον Δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών. Δεν ήταν τυχαία η λέξη. Ήταν συνδεδεμένη με την έννοιά της. Ε, βέβαια. Και ρωτάνε εδώ αν θα πεις και πότε για τους Πυθαγόριους. Θα πούμε και για τους Πυθαγόριους. Ναι. Ή αν θα πεις κάτι σήμερα λόγω που έχουμε και τη γλώσσα. Είπαμε είπα και νωρίτερα ότι οι ξένοι, οι ξένες δεν είναι γλώσσε, είναι διάλεκτοι, Οι οποίοι... Γονιμοποιήθηκαν από τον Έλληνα λόγο. Ναι, ναι. Εκτό από την ευρωπαϊκή αντιγραφή που έγινε, ναι. επίση η ελληνική γλώσσα έχει γονιμοποιήσει και τον παγκόσμιο λόγο. Ε, αν πάμε Νότιο Αμερική, αν πάμε Νήσους Πάσχα Μάσκα και Απλού, Πολυνησία, Μικρονησία, Μελανησία, έχουν σημαίνουν και σημαίνομενα δικά μα. Σουμάτρα, ακούμε τη λέξη Σουμάτρα, ελευθέρει, και νομίζουμε ότι είναι περίεργη. Ναι. Ξέρει ποια είναι όλη η λέξη μαζί, Σου. Σε χάρτη του Αγγλικού Ναυαρχείου που έχω εγώ ναι. Τα ναυτιλιάκια μου δρώμενα. Σου, σου ματέρα Η σου ματέρα η μητέρα σου Η Σουμάτρα. Εδώ βλέπουμε ότι Οι ξένοι διάλεκτοι είναι συμβατικές Εμείς έχουμε μια Μαθηματικά δομημένη γλώσσα Μια λογική γλώσσα Που σημαίνουν και σημαίνομενο έχουν άμεση σχέση Τώρα όταν εμείς προφέρουμε το νη που μας το κόψανε το νη σημαίνει νους, νόηση παίρνει δονήσεις και στον α, παλμογράφο των δύο επίπεδων όταν έχουμε συνδέσει τον εγκέφαλό μας ναι, ναι, ναι. βλέπουμε τις γραμμές να είναι οξύτερες Μάλιστα. με την προφορά Μάλιστα. γι' αυτό σε ξένα πανεπιστήμια στην Αμερική έχουν ελληνιστές, καθηγητές που διαβάζουν μία ώρα την εβδομάδα στους φοιτητές αρχαία ελληνικά κείμενα για να τα ακούν. Όπως και η δασκάλα, πάντα ξεχνά το όνομά της, δεν ξέρω γιατί, στο Χάρλεμ που κάνει ελληνικά και αρχαία ελληνικά στα παιδάκια τα μαυράκια. Τα μαυράκια ναι. Και διάβασα χτες στο διαδίκτυο, αγαπητοί φίλοι, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε δει εσείς, ότι ξεκίνησε το πρώτο ιδιωτικό ε, σχολείο στη Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε ένα, ένα διαλυματάκι Γιατί κάνουμε αδειόφωνο ελευθερία Δυο λεπτούλια Και παραρχόμεθα Και ακούμε Mike Olfit Οπότε με το 14 τελικά και ελληνική λόση 5 5η πέμπτη πλέον σημειωστε πέμπτη, σημειώστε, πέμπτη, ώρα είναι εδώ ο ελευθερία Διαμαντάρα και την 5 έχουμε αυτέ τι δύο εκπομπέ. Ακολουθεί στις 10 η ώρα η αθλητική μα εκπομπή, έχουμε από 14 εκπομπέ που έχω βάλει στο πρόγραμμα. Οι 7 είναι διαφορετικέ. Είναι διατροφή, ξεκινάει και ο Γρηγορίο του Δευτέρα 6.30, έχει αστρολογία, έχει τα αθλητικά, έχει πολιτικοκοινωνικέ ιστορίε μέσα, έχει μυστήρια, παράξενα, τα πάντα. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα ενδιαφέροντά μα μέσα από το ραδιόφωνο και να περνάμε και καλά. Λοιπόν, αύριο ξεκινάμε 7 η ώρα. Έξοδο από το αδιέξοδο με τον Κωνσταντόπουλο το Χρήστο. Και στι 8.30 εδώ η κουμπούνη με την αστρολογική εκπομπή Τα Άστρα Αποκαλύπτουν. Το Σάββατο ξεκινάει ο Γιώργο Σοντουμανίδη, ο, ο γενετιστή και βιολόγο, στι 8.00 το βράδυ. Και την Κυριακή προτείνω: «Μη χάσετε εσάγνωση επισκέπτε, τον κύριο Τριαντάφιλο Καραγιάννη, ένα μέγιστο Έλληνα, σεμνότατο, σε ο οποίο θα είναι εδώ, έχει ξανάρθει στον Αντμπέντο, μα έχει τιμήσει με την παρουσία του. Η παρέα μα είναι πάρα πολύ δυνατή και σφιχτή και μεγάλη. Και θα είναι εδώ στις 8 στους άνους επισκέπτες Είναι καθηγητής Διεθνού και ιδιωτικού δικαίου Και θα μας πει τα άνδερά του Τα άνδερά του Λοιπόν, Λευθέρη Για να γίνει κατανοητό τώρα Το σημαίνον Είναι η σύνδεση του σήματος Με το σημενόμενο Δηλαδή η ίδια η λέξη Είναι δημιουργημένη Με τέτοιο τρόπο που περιγράφει Την έννοια που εσωκλεί μέσα της Γι' αυτό όταν βλέπετε σύνθετες λέξεις για να καταλάβετε την έννοια τους θα σπάτε τη λέξη, θα βγάζετε, θα την χωρίζετε στα δύο και τότε θα δείτε ότι μία-μία θα είναι κατανοητή και θα μπορείτε να κατανοείτε ομοιρικές λέξεις ως την καθομιλουμένη που τις χρησιμοποιούν και οι πλέον αγράμματοι άνθρωποι στα χωριά. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα πως δημιουργήθηκε μία λέξη τώρα. Η ονομασία λέμε κάριον με Υ είναι το καρίδι, το κοινό καρίδι. Από πώς προήλθε αυτή στον Έλληνα, γιατί ήταν το ονομάσει αυτό το, το προϊόν, να το ονομάσει κάριον. Από πού, πώς κινήθηκε η νόηση του Έλληνα, του αρχαίου Έλληνα. Από την παρατήρηση φυσικά της φύσης, διότι είπαμε και η γλώσσα μας είναι φύσιολατρική και η θρησκεία μας. Δηλαδή, όταν δύο ζώα με κέρας φόρα, δηλαδή κρυάρια ή τράγι που έχουν κέρατα, ε, κέρας, τρακαρούν με τα κέρατα τους, ακούγεται το κράκ ή καρ. Ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα κέρας. Ποιος προκαλεί αυτόν τον ήχο, το κράκ, το κέρας. Δηλαδή το κέρατο. Το κέρας έδωσε το όνομα Επίσης δηλαδή αυτό κουνάει την κάρα του. Ναι. Δηλαδή κουνάει το κεφάλι του. Και το έχει πάθος. επεκταθεί η κάρα και θεωρείται το κεφάλι. Το η, κεφάλι. Η, κάρα. η κάρα λέει του Αγίου Ανδρέου, η κάρα η έτσι, ναι. η κάρα η αλλιώ. Υποκοριστικό τώρα αυτού ήταν το κάριον. Το μικρό κεφάλι του παιδιού το ονόμαζαν Κάριον. Έλα όμω που το καρίδι. Μοιάζει με το ανθρώπινο κεφάλι και το ονόμα σαν κάριον. Σεστά. Εάν δεν ανοίξεις το καρίδια ατόφιο το σπάσει, όλο το περιεχόμενό του είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Είναι πλήρη ταύτιση, μοιάζει καταπληκτικά με τον εγκέφαλο του ανθρώπου και όταν τρώμε τρία καρίδια την ημέρα ενισχύουμε λέει τη μνήμη μας. Το καριδέλιο ενισχύει τη μνήμη, τα εγκεφαλικά κύτταρα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας δώσω τώρα, είναι με το γράμμα Ή, τα κεφαλαία πάντοτε, είπαμε οι αρχαίοι έγραφαν κεφαλαία, Υ. μικρογράμματη γραφή την εφήρμασαν οι αρχαιοι εγραφαν κεφαλαια η μικρογραμματη γραφη την εφήρμοσαν οι αλεξανδρινοι για να μπορούν σε, στον ίδιο χώρο να βάζουν περισσότερες πληροφορίες και αργότερα ο, ο φωτισμένος ο επίσκοπος ο Αρέθας ο Πατρέψ εφήρμασε στο σπίτι του είχαν δώσει μία επισκοπή και είχε εισοδήματα και στο ανάκτορό του στην Κωνσταντινούπολη ναι. είχε 50 καλογέρους αντιγραφή και αντέγραφε αρχαία ελληνικά κείμενα τα οποία είναι περισπούδαστα και ένα μεγάλο μέρος από αυτών βρίσκονται στα μουσεία της Ρωσίας και δεν αντέγραφε μόνο θρησκευτικά κείμενα αλλά και αρχαίους, αρχαίους συγγραφεί και τραγωδίες. Και κανείς δεν το γνωρίζει ούτε τον μελετάει. Το ρήμα λοιπόν Y είναι ρίζα από το ρήμα ίιο. ο με ωμέγα σημαίνει βρέχο. Όταν τελείωνε η τελετή των ελευσινίων μυστηρίων ναι. τι αναφωνούσε στις τελευταίες λέξεις του ο ιεροφάντης Ιε Ιε Κι Κιε γένα. Βρέξε, βρέξε, κύο, δημιούργησε, φόρισε και γέννησε, τι, με τα χέρια τεταμένα άνω, πνευματικά, αλλά παράλληλα, επειδή εκεί ελατρεύεται και η Δήμητρα και η κόρη του υπερσεφώνει και φυσικά ο ιετός, η βροχή ναι. που γονιμοποιεί την γέα και παράγει τα πάντα. Και παίρνει και τα μπάσα και τα πάει στη θάλασσα. Ακριβώς Έτσι μπράβο. Ναι, διότι πήγαμε εμείς και. Φράξαμε τις... το. Φράξαμε φυσικές... τι, τι, τι, Τις Τι φυσικέ. εμείς τις εμεί τι κλείσαμε. Εναι, ρε. Να, να μην ξαναπάμε. Και ξέρει, όταν το κάνανε αυτό στο παρελθόν, το θεωρούσαν και μαγιά ότι προέκτηνα το χώρο μου, το οικοπαιδό μου και α και ού και ψου, Μη και μας καλά το... στα ελευθέρια τώρα με το. Όχι, με... να το γιώνουμε για καταλαβαίνουμε, αγαπητοί φίλοι. Τι... Τα έχουμε πει αυτά, δυστυχώς είναι δυνατό. Παλαμιακή, ο παλιδρόμηση έχουμε κάνει τελευταία χρόνια. Και μετά, λέει, ακούω καμιά φορά στα δελτία και λέει: Ακραία καιρικά φαινόμενα. πιο η βροχή είναι, Ακραία καιρικά Αυτά φαινόμια. είναι πατέντες Τούτων εδώ των απαταιώνων. Έχουν πάει στον Καναδά που λειτουργεί η ποιο... πόλη με 30 υπό το 0 και έχει χιονοθεί Στην Αμερική. Ποιος, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξέρει ποιο, τα λανσάρισε στη Νέα Ελληνική. Η Βάσο Ιπαπαπανδρέου. Όταν πλημμύρισε το περιστέρι και σηκωνόταν κάτω ο, ο κυφισό από εκεί, πήγαινε και λέγει ακραία καιρικά φαι... φαινόμενα. Ναι, Του έχουν παραφτιάσει, ψυχαλήσει, λέει αύριο. Τι ναι. λέω εγώ, τι θε ναι. να και Η ευλογία. Έχει γίνει κατάρα Αν δεν μην πω τίποτα ρο. Λοιπόν όπου υπάρχει υψηλόν, Να έχετε υπόψη σε όλες τις λέξεις Νοείται μια κυλότητα Ή κυρτότητα διότι μέσα σε αυτή Συγκεντρώνω υγρά Η βροχή είναι υγρό στοιχείο Μπαίνει και θηλυκώνεται Μέσα στην γη Και γίνεται η Έτσι μπράβο το μουσικό παύλα αριθμητικό αλφάβητο δημιουργ... ελληνικό δημιουργεί μουσικομαθηματικέ λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες και οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση πάντοτε της φύσεως και την μελέτη της δηλαδή της δημιουργού αιτίας άρα προσεγγίζουμε και τον δημιουργό Ακολουθώντα την φύση, να γιατί κάποιοι οτεριστές είχαν κάποιο όρκο ότι μελετούσαν την φύση, παρατηρούσαν τα φαινόμενα κατήρχοντα το βάθος της συνειδήσεώς τους και εναρμόνιζαν τους εαυτούς τους προς τον παγκόσμιο ρυθμών. Αυτά είναι πιθαγόρια τα οποία έχουν περάσει και τα είχαν και οι αλχημιστές μέχρι και σύγχρονες φιλοσοφικές σχολές αυτά διδάσκουν στους υποψηφίους τους. Μου θυμίζει να φίλος τώρα από την Ουαλία, ο Μιχάλης ο φίλος μας, ότι και στην Αγγλική που είπαμε ότι είναι η βάση αυτά που είπε πριν, όπου υπάρχει «Γιου» που είναι το ύψο, ας πούμε, <συμή> που δείχνει κατεύθυνση, αυλάκι και και κοιλότητα, όπως είπες τώρα, οι καμπύλοι έχουν, λέει, ας πούμε, το κάπ το κύπελο. <συμή> Κούπ, <συμή> η, κούπα. Η, κούπα. η κούπα. Η κούπα έγινε κάπ τώρα, <συμή> το U έγινε Α, το E έγινε Η και λοιπά και έχουν αλλάξει το, το ηχόχρωμα ο και ο έγινε... λέει, μιλάω... Η κούπα, μισό λεπτό, ναι, λέγεται. Ε, αυτή αυτή με η αλλαγή των λέξεων, των διεθνών λέξεων των ελληνικών. Σε, σε ηχόχρωμα. Όχι μόνο, ε, ονομάζεται, μπορεί να το ψάξουν οι φίλοι στο διαδίκτυο, ονομάζεται Romanization Rules, είναι οι κανόνε Ρωμαίσει, του ναι. έχω βρει είναι ελεύθεροι να του διαβάσουν. Ναι. Και είναι οι αλλαγέ των φωνήέ για παράδειγμα. Το U γίνε, είναι το Y, ε, το είτα γίνεται ε, ε, ε το Αγγλικό, Μα βάση με αυτού του κανόνε δημιουργούνται οι λέξει που παίρνουν οι ελληνικέ και μετατρέπονται σε διεθνείς και τι παίρνει ο καθένας τη γλώσσα του γερμανική, αγγλική και κάνει τη μετατροπή κάποιων συμβόλων απλά Σωστός, λοιπόν πάμε Άρα ακολουθούνται στη φύση ακολουθούμε και τον δημιουργό όποιος είναι αυτός όποιος και να, όπως και να το φανταζόμαστε όπως και να τον εννοούμε και η ερώτηση τώρα που τίθεται Πόσες χιλιετίε μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτή η τέλεια μαθηματική και εννοητική σύμπλεξη με τα γράμματα τα οποία εκφράζονται και μεταφράζονται και σε αριθμούς. Ναι, εδώ κολλάει το έργο τώρα που άρχισα με την κουβέντα. Τα οποία μεταφράζονται <χω> και σε μουσικούς φθόγκους διότι το ελληνικό αλφάβητο το σαν μουσική φθόγκη όρθιο ανεστραμμένο, πλάγιο αριστερά, πλάγιο δεξιά και μας έκανε 72 μουσικούς θόνγους και αν θα πάνε στους Δελφούς θα δουν στις μεγάλες βραχογραφίες ανεβαίνοντα αριστερά βρα, ε, μουσικούς φθόγκους γράμματα με ορισμένους θόνγους με γράμματα φθόγκους τα οποία είναι το αρμονικό αλφάβητο, το μουσικό αλφάβητο της κλασικής εποχής Ωραία Λοιπόν Συνέχισε Να γιατί οι μουσικοί τόνοι κρύβουν μέσα του εκτός από μουσικές αρμονίες έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν βαθιάς μελέτης και παρατηρήσεως οδηγούν και αυτές τη φύση Εύλογα λοιπόν ο Αντισθένης ο μαθητής του Σοκράτη, συμμαθητής του Πλάτωνος και ιδρυτής της Κινικής σχολής διετύπωσε ότι η αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, Σωστός. η αρχή της γνώσεως Σοφία είναι η γνώση, η αρχή της γνώσεως αρχη της γνωσεως ειναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε το εσωτερικό περιεχόμενο τοσημένον της κάθε λέξεως διότι μπορούμε να την προφέρουμε να μην δίνουμε σημασία αλλά αυτή κρύβει μέσα τις αλήθειες τις οποίες εμείς εάν δεν τις ερευνήσουμε δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Ας δούμε τώρα μερικές, μερικά ταξίδια ελληνικών λέξεων πως στο διάβα των αιώνων και των χιλιετιών καθιερώθηκαν στην Αλοδαπή και τις προφέρουμε εμείς και δεν ξέρουμε τη ρίζα τους. Οι Λατίνοι για παράδειγμα καταχώρησαν στη γλώσσα τους μία πλήρη λέξη νεκρομαντία και αργότερα την είπαν νικρομαντία από όπου προέκυψε, προέκυψε η λέξη «νίγκερ νίγκρις», δηλαδή «μαύρος», «μελαχρινός», «νίγρα τάρταρα», είναι τα μαύρα πένθυμα τάρταρα. Από αυτή τη λατινική προφορά έχουμε «νουάρ» στα γαλλικά, νερό στα ιταλικά και στα ισπανικά Νέγκρο «ο μαύρος», «ο κοινός», «ο νεύρος». Άρα η λέξη «νεγρος» από πού προέρχεται το επίσημο ετυμολογικό λεξικό της λατινικής των Ερμούλου Μελιέ δηλώνει κατηγορηματικά στην εισαγωγή του. Τι δηλώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το λατινικό λεξιλόγιο είναι μετάφραση του αντίστοιχου ελληνικού. Σε κάθε χρονική πορεία της ιστορίας διακρίνονται στη λατινική νέες εις προερχόμενε προερχόμενες από την ελληνική. Η απαρχή αυτών των ισρώων χάνεται στα βάθη της προϊστορίας τότε που οι Έλληνες πλημμύριζαν με την διαλεκτική τους φωνή την, την, την ποικιλία και ε, γονιμοποιούσαν τις φτωχέ, <χω> γλωσσογειτονιές της Εσπερίας και της Ανατολής. Ούτε γλωσσογειτονιές, διάλεκτη ήτανε μόρα τοπικά ναι, εκεί ναι. που χω, χω, χω, να μιλάνε του αγνωστού και, και το αγνωστού κόσμου ναι. και λένε παρακάτω οι Λατίνοι σαφώς και το εγνώριζαν ήδη από τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα ο Λατίνος ρήτορο διδάσκολος κοϊντιανός στο έργο του Ιστιντούτο Ορατόρια μελέτη ρητορική, γράφει αέλικα ρατιώνες σε μονώστερ συμίλημους η γλώσσα μας είναι ομοιοτάτη προς την αιωλική διάλεκτο ο, το επιμερίζει κιόλας και ο τυραννίων ο νεότερος ο οποίος έζησε στη Ρώμη αρχικά ως εχμάλωτος στην οικία του Κικέρωνα και κατόπιν σαν απελεύθερος δεν έγραψε μόνο περί της ομοιρικής παροδίας και περί των μερών του λόγου αλλά και περί της ρωμαϊκής διαλέκτου ότι εστίν εκ η ρωμαϊκή διάλεκτος εστιν εκ της ελληνικής. πέστο; το, Δημήτρη. Αν δεν κάνω λάθος κύριε Διαμαντάρα, ο Διονύσιος ο Θράκης έχει γράψει το πρώτο εγχειρίδιο γραμματικής το οποίο ήταν ε, για τον λόγο του ότι ήθελε να δημιουργήσει την ε, λατινική γλώσσα, έτσι δεν είναι. Ναι. Το έχω διάβασει το βιβλίο. Και οι Λατίνοι αντέγραψαν αυτούσια τη γραμματική μα, την οποία αναφέρμωσαν. Παραφθορά αυτής είναι η γαλλική και η ισπανική αλλά οι Γερμανοί την πήραν πλήρη Έτσι. την λατινική η οποία είναι ελληνική Γι' αυτό η γερμανική γραμματική με την ελληνική γραμματική έχουν ομοιότητα 98%. Άρα η πηγή όλων των δυτικών γλωσσών είναι η ελληνική. Ε, ε, τώρα ο... τα ακούτε αυτό, δηλαδή ήρθατε εδώ να πείτε αυτό που ξέρουμε εδώ και 30 χρόνια τώρα, με με τρελάνετε πάνω τώρα, η πηγή λέει είναι, έλα Χριστέ μου, δηλαδή δεν μπορώ, πάω διάλειμμα μισό λεπτό. Λοιπόν, διάλειμμα, άκου άκου, άκου, άκου, Πριν α, πάμε διάλειμμα, ναι. Θα τελειώσουμε εδώ. Αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζουμε άλλη υποχρέωση. Απρέπει να φύγει νωρίτερα. Όχι ε, νωρίτερα, είναι 9 και η ώρα. Μπορεί να κάτσει μέχρι τι 9.30. Σήμερα όχι. Α, ωραία. Να χαιρετήσουμε, να καληνυχτήσουμε. Ωραία, να ολοκληρώσει. Να καλησπερήσουμε, να καληνυχτήσουμε, να καλημερίσουμε. Να να ανάλογα που βρίσκεται ο καθένα και μα ακούει. Ό,τι πει εσύ, εσύ κομματάκι εκπομπή. Δημήτρη, προχωρώντα το έργο σου. Θα ξαναρθεί ενδιάμεσα πριν τον ολοκλήρωσή του να μαζίνει την πρόοδό σου και να μαζίνει. Ο Αλμπέντο για το Δημήτρη, είναι στη στενή του. ομάδα και είναι και νέο και έρχεται από πίσω από εμά. Είναι η πόρτα ανοιχτή και το ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τον έφερα τυχαία και δεν τον Εννοείται. έβαλα στο σπίτι μου τυχαία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Όπω το πες. Είναι προστατευόμενό μου και δικό μου. Και θα το βοηθήσουμε σε όλου του τομεί όπου μπορούμε. Δηλαδή, Ιταλικά, Αλμπεντάριο. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να είναι. Πώ κάτι... λέμε, Αλιμεντάριο, Αλμπεντάριο. Μακάρι να είναι κάτι χρήσιμο το έργο μου και να βοηθήσω και... στον πολιτισμό μα. Σε όλου του ακροατέ Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όλου του ακροατέ που μα ακούσαν. Να είστε άρεσε. όλοι καλά και υπερήφανοι που είστε Έλληνε. Σε όλε τι κομπές... Θα περάσει η Φουρτούνα και η Λέλαπα. Οπωσδήποτε. Θα περάσει. Προωθούμε και φίλου νέου κλπ. Λοιπόν λοιπόν. Δεν μου λε τώρα, μια και το κλεισαι σήμερα. Έχει ανελυμμένη υποχρέωση, είναι άλλη μισή ώρα εκπομπή, είναι δύο ώρα, αλλά θέλουν να πα λίγο η γλώσσα του χρησιμοποιούμε πάντα ενώ είτε ναι. του πιθαγόριο μου λέγανε πριν το πέρασμα. Πιθαγόριο. Πά... Θα έρθει και η ώρα του των πιθαγορίων. Να ολοκληρώσω ακόμα Βεβαίως, δύο, ε, δύο εκπομπέ με τη γλώσσα και θα αρχίσω μετά να παρουσιάζω φιλοσόφου. Το έργο του. Και τι είπαν αυτοί Λοιπόν ως γνωρίζετε αγαπητοί φίλοι Πλέον ο Διαμαντάρας θα είναι εδώ να τον απολαμβάνετε Κάθε πέμπτη στα 7:30 Να τον ευχαριστήσω Φεύγει λίγο νωρίτερα γιατί Άλλαξε η μέρα του αλλά έχει κάποιο ραντεβού Στις 10 είμαστε στον αέρα Με την εκπομπή τρέχοντας σουτάροντα, καρφώνοντα Με τον Νίκο το Μορτάκι την αθλητική εκπομπή Του σταθμού μας Λοιπόν καλή συνέχεια Γύρω στις 10 θα είμαστε εδώ, έχει πάρα πολύ ε, ενημέρωση αθλητική εκπομπή σήμερα, έχουν γίνει πολλά αυτές τις μέρες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κλπ και θα τα πούμε σε μια ώριτσα το πολύ.